Καλησπέρα σε όλου. Είμαι ο Κώστα και ακούτε την εκπομπή Απολαύσταν Έθινα σήμερα Δευτέρα, όπω και κάθε Δευτέρα 7 με 9 στον Κόνιο Νέρ. Κλασικά πριν πούμε οτιδήποτε για την απόψινή εκπομπή, θα αναφέρουμε ποιου τρόπου μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μα. Είναι κυρίω μέσω του site του σταθμού www.κόνιπavlaner.com. Εκεί, αν θέλετε, στέλνετε email ή προτιμότερα μπαίνετε στο chat και τα λέμε ζωντανά, καθώ τώρα έχει εκπομπή. Ύστερα υπάρχει η σελιά τους αθμούς στο facebook Connie Pavla On Air, ο λογαριασμός στο twitter At On και η σελίδα στο instagram κόνη, On Air, κάτω Pavla Web, κάτω Pavla Radio. Ειδικά για εσά που αγαπάτε αυτήν την εκπομπή υπάρχει το σχετικό γκρουπάκι στο facebook ραδιοφωνική εκπομπή Απολαύσετε Ανεύθυνα και βρίσκεται όλες τις ε, περασμένες οικογραφήσεις και list, ώστε να ξέρετε τι ακούσατε. Είχαμε εκπομπή με μουσική την προηγούμενη εβδομάδα, την προ-προηγούμενη καλεσμένους, ε, Καιρό ήταν να έχουμε πάλι καλεσμένους και αυτή τη φορά είναι μια πρωτοτυπία, είναι η πρώτη φορά που έχω τρία άτομα στο στούντιο, είμαστε έτσι λίγο αγκαλιασμένοι. Και η αφορμή για του σημερινού καλεσμένου είναι το live που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στο Κύτταρο. Εσεί δεν του βλέπετε, αλλά αριστερά μου έχω μέλη από του Κροταλία, από, από τα Γόρια στον ήλιο και από του Πεθαίνοντα στο τέλο. Πεθαίνουν στο τέλο, συγγνώμη. Είναι ο Ντίνο ο Ξαρχάκο, ο Γιώργος ο Παυλίδη και ο Βασίλη ο Μπίκος. Παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώ ήρθατε και επίσημα στο στούντιο του Κόνιο ε, για να είμαστε έτσι τελείω ε, σωστοί, ε, θέλετε να μου πείτε ο καθένας σας ποιοι δεν είναι εδώ εν τα υπόλοιπα μέλη του γκρουπ σας, των γκρουπ. Ε, από τους πεθαίνους στο τέλος τα άλλα μέλη είναι ο Δημήτρης ο Μακρύς στον Πάσο, ο Κώστας ο Διαμαντόπουλος στην κιθάρα και ο Σωτήρης ο Δούβας στα Τύμπανα mm -hmm. που λείπουν σήμερα που δεν είναι εδώ, να. που δεν θα χώραγαμε. Δεν θα χώραγαμε τίποτα. Θα κάνω και εγώ μια παρουσίαση τη μπάντα που δεν κάνουμε ποτέ, ξέρεις. Ναι. αυτό που κάνουν οι μπάντες διασκευών. Το λέω επειδή δεν είναι εδώ πέρα μόρα, Μπράβο, γι αυτό, γι αυτό Για θα να είμαστε σωστοί. Είναι ναι, ναι. ο Κώστα. <laughs> Στην κιθάρα είναι ο Άλεξ και στον πάσο είναι ο Γιώργο. Ωραία. Και εγώ με ο εδώ επίση. Τέλεια. Ο Ντίνο είναι παλιά καραβάνη, έχει ξανάρθει εδώ. Αν θυμάστε την εκπομπή που είχαμε τα αγόρια στον ήλιο Σόλο. Ήταν εδώ πριν 4 χρόνια, όπω είδαμε εδώ τα αρχεία. Πε μα, Καλη, καλησπέρα και από μένα. Ε, μαζί μας δεν είναι ο Σόκος που παίζει κιθάρα, ο Κυριάκος που παίζει μπάσο και ο Μαρίνος που παίζει, ε, που παίζει δεν παίζει, που τραγωδάει. Τέλεια. Ε, είμαστε λοιπόν εδώ με ε, ακριβό δίκαιη αντιπροσώπηση, ένα άτομο από κάθε group. Και αφού παραπέμψαμε και τι ευγένειε για το τι θα παίξει από ποιο γκρουπ ε, πρώτα, θέλω να σα πω έτσι ένα αστείο α πούμε για να σπάσει ο πάγο. Σε όσου φίλου δεν είναι έτσι τόσο σχετικοί με τη σκηνή, του είπα: Έχω καλεσμένου. Και όταν είπα τα ονόματα, μου λένε: Τι ονόματα είναι αυτά. Mm. Και εντάξει, θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι είναι ασυνήθιστα ονόματα για ελληνικά γκρουπ. Ε, δεν θυμάμαι τι να σα είχα ρωτήσει τότε, αλλά θα ήθελα έτσι από τον καθένα σα. Ε, μια μικρή ιστορία, αν υπάρχει, μπορεί να ήταν απλά ότι okay, τραβήξαμε ένα κλήρο. Πώς προέκυψε το όνομα του, του καθενός γκρουπ. Να πω εγώ. Όποιος θέλει. Ωραία. Ε, εμείς ψάχναμε πάρα πολύ καιρό τι όνομα να βάλουμε στην πάντα. Ε, πάντα έχουμε μια τάση να τρολάρουμε, να κοροϊδεύουμε στην πρόβα και να κάνουμε πλάκα. Κάπου εκεί από την ταινία, πώς λέγεται κορίτσια στον ήλιο. Ναι, ναι. Ε, κάπως εκεί κάποιο πέταξε. Στάσου, Άνναμπελ, Μίγδαλα και τέτοια. Ναι, ναι. Ε, Κάποιοι πέταξαν στον ήλιο. Στην αρχή το πήραμε ως πλάκα, αλλά εν τέλει έμεινε. Οπότε είμαστε πέταγορε στον ήλιο. Και μισό-μισό, έτσι. Λατινικά-ελληνικά ναι. είναι το ναι, επίσημο. Ναι. ναι. Ε, Βασίλη. Εμεί δεν έχουμε κανένα ιδιαίτερο story. Ενώ mm -hmm. ε, όταν γράψαμε τον πρώτο μας επί που ήταν 5 τραγούδια, γεννήθηκε η ανάγκη, αφού θα βγει ναι. δύσκολο να βρούμε όνομα. Το σκεφτήκαμε, το σκεφτήκαμε. Έπεσε αυτό το τραπέζι, και όταν το έπεσε, είπαμε: Αυτό είναι. Έχει σχέση έτσι με την αγάπη σας για τον Σάουθεν Νίκο, α πούμε. Ναι, οκ, ναι, ναι, ναι. okay, okay. Κάτι που να παραπέμπει σε Western. Να καταλάβει αυτό το όνομα, τι θα να, ακούσει ναι. κάπω. Ε, δικιά μου απορία που έχω φαγωθεί και κάποια στιγμή ήθελα να ρωτήσω κάποιον από το group. Το χιτικό που παίζατε, παίζατε στη συναυλίες σας, που πρέπει να είναι από κάποιο ντοκιμαντέρ, ναι. από πού είναι? Είναι από, ε, αν γράψεις το YouTube ντοκιμαντέρ, ας ναι. πούμε, για ντοκιμαντέρ Φίδια. κροταλίας, ναι. είναι το πρώτο χιτ. Είναι ένα ντοκιμαντέρ okay. για παιδιά, okay. το οποίο έχει και... Στο foreground, α πούμε, αυτό το ψεύτικο σκηνικό ότι είναι θεατρικό και μέσα έχει ένα βίντεο είναι λίγο αισθητική ζώρη κ. Γενικώ. Αλλά αυτό ο κύριο το έχει πει τόσο ωραία. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Το, το ακούσαμε είπαμε, ξέρεις, μπράβο. και είπαμε, ξέρει. Και ρε παιδάκι ό, μου, σε συναυλίε σε, σε βάζει σε μια ατμόσφαιρα αμέσω, ξέρω ε, εγώ. Τι... Wow, θα δω δώ... ναι. το φίδι, δεν θα δω την πάντα. <laughs> ναι. Γιώργο, εσείς Και πεθαίνω στο τέλο, το ίδιο κι εμεί. Ενώ υπήρχε κάποιο υλικό όταν. Θελήσαμε να το εκδώσουμε, ας πούμε, ψάχαμε για ένα όνομα. Θέλαμε ένα όνομα που να αντιπροσωπεύει ας πούμε, το στοιχουργικό κομμάτι, κομμάτι ας πούμε τη μπάντα που έχει να κάνει με δυστοπικές καταστάσεις, με, ε, ας πούμε, με τα, μεταποκαλυπτικές καταστάσεις. Και έτσι θέλαμε και να είναι και περιφραστικό, να μην είναι στάμπα, να μην να. είναι μια λέξη. Έπωσε για... στο τραπέζι και πέρασε. Χάζευα, μια συνέντευξή σας. Ε... Είναι ελπιδοφόρο ή όχι. Δηλαδή, ο ήρωα θα μείνει μέχρι τέλους και θα πεθάνει αυτό και μετά θα υπάρξει τίποτα άλλο. Ή είναι το ματαιό της, ματαιοτήτων, ας αυτό πούμε. Αυτό είναι στην κρίση του okay. καρδιναστού. Okay. Το transcription, okay. δηλαδή. που θα κάνει καθένα ακούγοντά του. Κατάλαβα. Να περάσουμε στο διατάφτα για το live. Δηλαδή, από όσο ξέρω, τα αγόρια με τον Γιώργο έχουν συνεργαστεί στι ηχογραφήσει των αγοριών ή κάνω λάθο. Τα θυμάμαι λάθο. Όχι. Στι συναυλίε συνεργαζόμαστε. Του okay. τον ήχο live τους και νομίζω και τα γόρια έχουν διασκευάσει και χάσμα. Ισχύει, ναι. Να. Αυτό είναι άσχετο με τη σχέση okay, μα. Οκ. Okay. Ε, η ιδέα για το live, πώ προέκυψε, θέλω να πω, εσεί οι δύο μπάντε, α πούμε, γνωρίζετε. Οι κροταλία, πότε μπήκανε, ήταν. Κυρίω γνωριζόμαστε οι άλλε δύο μπάντε. Okay, Οκ. Okay, okay, okay. Γιατί πάμε πιο πίσω στο χρόνο και σαν άτομα περισσότερο από άλλα συγκροτήματα και εγώ με τον Βασίλη, ήμασταν και συνεργάτε. Στον χώρο τη χοληψία. Οι δύο μπάντε, δηλαδή, αυτέ γεννήθηκαν, α πούμε, παράλληλα. Πα, παράλληλα. Κα, να. Κατά κάποιο τρόπο παράλληλα, ναι. Τέλο πάντων, πάρα πολύ κοντινέ. Και ε, κανονίστηκε αυτή η συναυλία. Δεν θυμάμαι για να είμαι ειλικρινή ακριβώ πώ ξεκίνησε όλο αυτό. Να. Και προτείναμε και στα παιδιά να κάνουμε μαζί. Επειδή υπάρχει μια φιλία, μια εκτίμηση. Να είναι το τρίτο σχήμα, ας πούμε, σε αυτό το κόμπο. Πολύ όμορφα. Τώρα θα κάνω την κλασική δημοσιογραφή στην καιρό Τι να περιμένουμε την Παρασκευή Χαμώς ξέρω. Όχι πρέπει να μου πείτε έχουμε εκπλήξεις Για το κοινό ή δεν υπάρχουν εκπλήξεις Όχι Ελέφαντε θα βγαίνει σκηνή θα γίνετε <χαι> Εμεί έχουμε μια εκπλήξη αλλά δεν μπορώ να την πω σωστό, σωστό, σωστό, σωστό, σωστό, <χαι> σωστό Οπότε θα αφήσουμε απλά τη, την υπόνοια Ότι ελάτε ρε παιδάκι μου Θα έχετε ναι. πράγματα να θα περιμένετε Θα ημερα να έρχεται, ναι, βέβαια. Ναι. Βέβαια. Ναι. Οι ιστορίε του group ξεχωριστά, ε, από όσο ξέρω, τα αγόρια πέρσι ή κλείσατε 10 χρόνια. Ε, φέτος, φέτος κλείσαμε 10 χρόνια. Okay. Εντάξει, βάσικα πέρσι ημερολιακά, γιατί είναι τον Οκτώβριο του 2022. Ε, μετράμε ήδη τρει δίσκους. Είναι έτοιμο και ο τέταρτο. Είναι μόνο να γίνουν τα τελευταία του αρίσματα και να κοπεί και αυτός. αυτό. Αυτό. Βασίλισσης, υπάρχει το IP. Ναι, το 2015 ξεκινήσαμε στο studio project, όχι mm -hmm. σαν με τον Άλεξ. Γράψαμε ένα IP. το 2017 στήσαμε group. Κανονικά ήρθε ο Κώστας και ο Γιώργος. Ξεκινήσαμε τις συναυλίες, το 20 βγάλαμε ένα δίσκο τον Απρίλιο, το τελευταίο ανθρωποστική που βγήκε δεν μήνα στην καραντίνα. Και τώρα ήρθε η ώρα να το παίξουμε και να το ανοίξανε τα πράγματα. Ε, προσωπική παρατήρηση ότι με είχε συνεπάρει αυτό ο δίσκο, γιατί ρε παιδάκι μου ήταν σαν να περιγράφει μια δυστοπία από πριν. Ότι πώ θα ήταν αν είχαμε αρρωστήσει όλοι από COVID, α ναι. πούμε, και να είχε μείνει <laughs> αυτό στο εξώφυλλο, ξέρω Δεν εγώ. Δεν έχει άλλο υπερφυσικό προφητικό. Το, το ξέρω, δε ναι. Δεν ναι, δε ναι, δε δε ναι. δε φαντάζεσαι ότι τα πράγματα μπορεί ναι, να ναι, ναι, πάνε τόσο ναι. σκατά. Σίγουρα. Γιώργο, εσεί. Και μες σαν studio Project είχε ξεκινήσει αυτό το σχήμα πίσω το 2015. Ε, τέλος πάντων, πέρασε κάποιος το η σύνθεση σταθεροποιήθηκε λίγο καιρό μετά. Είχαμε κάνει, έχουμε κάνει μόνο κάποιε ψηφιακέ το mm -hmm. Τώρα θα βγουν σε ένα συγκεντρωτικό EP, mini -LP. το το schéma το Voodoo, ναι, βουδού ήταν το ένα Α. ψηφιακό, ας πούμε, που είχαμε κάνει και όλα μαζί τώρα τα έχουμε μαζέψει σε μια έκδοση βινιλίου που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες. Θα την έχουμε και στο live. Αυτή, ναι, που θα ξεκινήσει από εκεί, ας πούμε, να διανέμεται. Και είμαστε και στην ετοιμασία ενός νέου δίσκου, ελπίζω, μέσα στη χρονιά. Πολύ ωραία. Νομίζω φλιαρίσαμε αρκετά για τις συστάσεις και το background. Πάμε να ακούσουμε κάτι και συνεχίζουμε την κουβέντα μετά δεν είμαι οχι ότι θα ακούσουμε γραφή τι απαγορεύει στον ήλιο από το τελευταίο σας δίσκο σωστά σωστά πάμε Πήρατε μια μυρωδιά, αν και αν είστε πάλι κροτές θα θυμάστε και τότε που είχαμε ξανά εδώ τα παιδιά από Αγόρια στον Ήλιο. Για σας που συντονιστήκατε τώρα ή κάνατε κλικ στο link τέλος πάντων, να μην το λέμε με δεδομένα FM, με τραντιστοράκια, Έχουμε καλεσμένους ε, ε, αντιπρόσωπους από Αγόρια στον Ήλιο, Κροταλίας και πεθαίνουν στο τέλος. Πούμε και την καλησπέρα μα στο Παναγιώτη του We Post Vinyl που έριξε το σήμα του στο chat και το κομμάτι που ακούσαμε ήταν το γραφίτι από τον τελευταίο δίσκο των αγοριών. Κοινή συνισταμένη και των τριών μπαντών είναι φυσικά ο ελληνόφωνος στίχος. Οπότε κλεισεδιάρικη ερώτηση, αλλά πρέπει να την κάνω. Ε, αντέχει η ελληνόφωνη φάση. Έχει μέλλον. Ε, θα την αλλάζετε με αγγλόφωνο. Ε, δεν υπάρχει καν αυτό το ερώτημα, σαν δίλημα. Μπορείτε να πείτε όποιο θέλει. Εγώ στο παρελθόν ε, ε, ε, έχω φάει κάποια χρόνια τη ζωή μου σημαντικά παίζοντα αγγλόφωνο okay. και ήρθε σαν φυσική κάπως συνέπεια ότι τώρα θέλω να δοκιμάσω αυτό. Mm -hmm. Έχει μια δυσκολία γιατί έχει μια μεσότητα. Ενώ στο αγγλόφωνο πολλά πράγματα μπορεί να περάσουν που να μην είναι ρε παιδί μου αυτό εαυτό στοιχουργικά ναι. αλλά να ακούγεται όμορφο. Και να μην ε, δίνει και βάσεις μου ο και πολύ, σου λέει, εντάξει, κάτι είπε τώρα. Ναι, ναι. αλλά ε, ε, εξακολουθεί και το αγγλόφωνο να έχει ανάγκη από ένα ρεφρέν εύυχο και με μια σημασία. Mm -hmm. Δεν λέω ότι όποιος κάνει αγγλόφωνο λέει ανοησίες. Ναι. Απλά ε, το ελληνικό μία φορά θα τα ακούσεις και έχεις πάρει το μήνυμα. Mm -hmm. Δηλαδή κάπως έχει αυτή τη δυσκολία, δεν σε παίρνει. Ε, από την άλλη όμως δεν τα ανταλλάζω. Τώρα που το είδα ναι. πως είναι. Θα μείνει εκεί, α πούμε. Νομίζω ναι. Ναι. Ναι. νομίζω ναι. Οι υπόλοιποι. Ε, ε, <laughs> που... Μ' αρέσει που ε, κοιταζόμαστε. Σα <laughs> σε ύπνο. Έτσι μπείτε, εσεί. <laughs> Όχι, μα παρακαλώ. Ε, νομίζω ότι το Ελληνόφωνο έχει μια δυσκολία. Η οποία είναι ότι έχει να υπερνικήσει αυτό που κουβαλάει. Δηλαδή. Πέρα από τι μεγάλε μπάντε των 90 του rock, τρύπε, παθιά τέλο πάντων, που ήταν τρομερέ, μετά από ένα διάστημα, ακολούθησε κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον αρκετή μπουρδα που ονομάστηκε ελληνόφωνο ροκ. Ισχύει. Το οποίο τώρα κάποιο, όταν ακούει πρώτη φορά κάποια μπάντα να παίζει rock, πανκ και κάτι, και είναι ελληνικά, αυτομάτω και ασυνείδητα, πολλέ φορέ πάει να σε βάλει σε αυτή την κατηγορία. Οπότε νομίζω έχουμε χρέο λίγο να. Να το νικήσουμε αυτό και να ξαναγούν ελληνόφωνε μπάντε που παίζουν καλά και έχουν να πούν πράγματα. Mm -hmm. ε, εσύ, αν θυμάμαι καλά, ωστόσο παίζει και σε αγγλόφωνο το προτζεκτάκι. Το το... Παίζουν με του ε, Ζάκολα που είναι και ο Σόκος πάλι που παίζουμε και στα αγόρια μαζί. Είναι αγγλόφωνο και σε αυτό όμω ακόμα έχουμε, έχουμε ελληνικά τραγούδια. Έχουμε δηλαδή τραγούδια με ελληνικό στίχο. Ναι. Mm -hmm. Γιώργο. Ε, εντάξει, στη δική μας την περίπτωση δεν τέθηκε θέμα ποτέ αγγλόφωνου στοίχου. Ε, δεν ξέρω ε, είναι μάλλον η γλώσσα που σκεφτόμαστε ας πούμε βγάζει για το στίχο που γράφουμε κάπως έτσι και, και το παρελθόν το, κάποιον από εμάς πάνω σε σκηνή είχε να κάνει περισσότερο με το χώρο του ελληνικού στίχου οπότε απλά έτσι συνέχεια και στους πεθαίνουν mm -hmm. ε, Είχα διαβάσει μια παλιότερη συνέδειξη των Μπαζούκα οι οποίοι είχαν βρεθεί σε μια περιοδία στην Αμερική και δοκιμάσαν τα πρώτα του ελληνόφωνα εκεί ε, πέρα. Ναι, ναι. Και είπε ότι ο κόσμος ε, είχε απήχηση, ας πούμε, ε. και λέει αφού μπορέσαμε να κάνουμε γκέλ στην Αμερική με ελληνόφωνο, θα το συνεχίσουμε έτσι, ας πούμε. Ε, εντάξει, ναι, εντάξει, αυτό ναι. έχει να κάνει <coughs> πολύ φυσικά και με τον τρόπο που χρησιμοποιούν την μπαζούκα, το, την εκφορά της φωνής, Ναι. γιατί είναι ένα σχήμα που λειτουργεί, ας πούμε, πολύ ξεχωριστά σε αυτό το επίπεδο. Ε, Θέλω να πω δηλαδή και το γκέλ του που μπορεί να κάνει στο σχετικό κοινό δεν νομίζω τι έχει να κάνει τόσο με τη γλώσσα σε αυτό το στυλ. Έχω ακούσει δηλαδή και ιταλικέ μπάντε γκαράζ, ροκ. Άμπω να το πείσετε τώρα, ναι. όπω λέγεται, και διάφορε γλώσσε που νιώθω περισσότερο ότι η φωνή λειτουργεί σαν όργανο okay, αυτό το στυλ. Όχι, κατάλαβα την γλώσσα. Παρά τι λες. σε σχέση τόσο με το στοιχουργικό περιεχόμενο ή τη μορφή τη γλώσσα. Ναι. Επίση η τη μορφη τη γλωσσα επιση συγκεκριμενη μια και να πω ότι με εντυπωσιάζει πάντα ο τρόπος που τολμάνε και πετσοκόβουν μία λέξη ναι, ναι, ναι, ναι, Προκειμένου ναι. να δημιουργήσει τον ήχο που θέλουν Έτσι Κατάλαβες Ναι, ναι το κάμω... Ένα ιδιαίτερο σχήμα, ναι. Ειδικά σε σχέση με το θέμα της εκφοράς της φο... ναι. των λέξεων τελος πάντων ε, επίσης, διάβαζα μια πιο κοντινή συνέντευξη του Μαζόχα, δεν ξέρω τον έχετε ακούσει ναι, ναι, ναι. Ο οποίος είχε έρθει και εδώ το καλοκαίρι και έλεγε ότι okay, νιώθω ότι μεγάλο μέρο του κοινού μου ε, τον τραβάει ο στίχος και όχι η μουσική. Να. Για σας τι συμβαίνει, Είναι ένα μείγμα και των δύο, Είναι κόσμο που σα ακολουθούσε από τα άλλα σχήματα, Είναι κόσμο που ξέρω θέλει να χορέψει, ή δεν υπάρχει. Ε, νομίζω, δεν έχουμε νομίζω, δεν έχουμε στάθμιση ακόμα. Είμαστε σχετικά καινούρια μπάντα. Καινούρια μπάντα, α πράγματα. Δεν ξέρω καν γιατί μπορεί κάποιο να χορέψει. <laughs> Ναι, ε, αν κρίνω από το σίγκα λόγκ εγώ σε συγκεκριμένα σημεία πούμε, ναι. βλέπω ότι ναι, ναι. κάπου περνάει. Κάπου περνάει ναι. Και εδώ η δεύτερη προσωπική μου απορία. Γιατί στο ρεφρέν του περίστροφου <laughs> δεν λέει αντίστροφο ναι, και ναι, λέει αντίθετο. Ναι, εδώ ναι. το έχω, εδώ το έχω. Είναι το πιο μεκεφανέα <laughs> <laughs> γιατί έτσι ναι, ναι. που μπορώ να απαντήσω. Okay, okay, okay, δηλαδή επειδή ήταν το προφανές. Το προφανές ναι, οπότε, ναι. ναι. Ε, Νομίζω το... Ε, το πρώτο κομμάτι που άκουσα ήταν από Κροταλία και λέω: Α, όπα, τι έχουν κάνει εδώ πέρα. Σα δηλαδή... λειτουργεί ωραία το ναι, αυτό εδώ ναι, πέρα. Ναι, ναι, ναι. ναι. Σε, σε τραβάει να δει γιατί το έκαναν έτσι. Ε, Τίνο, εσεί. Ε, έχω ακούσει και τα δύο. Δηλαδή, μπορεί κάποιο να σε πλησιάσει και να σου πει Αρσή αυτό το τραγούδι πολύ ωραίου Άλλου. Άλλωστε, να καταλάβει ότι δεν ακούει και δεν το μοιάζει καν ας πούμε, τη λέει ο Στίχο, αλλά να του αρέσει πολύ η μουσική ή οτιδήποτε. Ή και τα δύο. Να. Σίγουρα δεν υπηρισχύει κάποια από τα δύο πολύ ώστε να μα χαρακτηρίζει ότι αυτή η κρόαση ακούμε για του Στίχου ή το ανάποδο. Mm -hmm. Νομίζω ότι είναι στην κρίση του κάθε ένα. Πάντω, θα ήθελα να πω και κάτι ακόμα για το θέμα, γιατί αυτό είναι μια συζήτηση δεκαετιών ας πούμε, να, στην επομένη ναι, ναι, ναι. σκηνή. Το θέμα ελληνικού Στίχου ή Αγγλικού κτλ. Και. Θυμάμαι πούμε, και παλιότερα στις αρχές της δεκαετίας του 90 που υπήρχε ένας τρομερός σνομπρισμός απέναντι στο ελληνόφωνο. Στα ελληνικά, ελληνόφωνο. Full, full. Τρομερός δηλαδή, πραγματικά ήταν απαγορευτικό ας πούμε τραγουδί στα ελληνικά γιατί τότε ας πούμε υπήρχαν κάποιοι, κάποια παραδείγματα στηλιστικά που ήταν στα αλήθεια εκτός σκηνής, είχαν κάνουν με μεγαλύτερα ονόματα ας πούμε, που τα σνόμπαραε ναι. η ανεξάρτη σκηνή. Και έτσι λοιπόν όλοι τραγουδούσαν στα αγγλικά, μέχρι που έγινε το μεγαλύτερο μπαμ στην ιστορία της ελληνικής κοινή και ήταν στα ελληνικά. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει πάντα η ανάγκη για έναν ήχο στα ελληνικά στην εποχή του. Εμείς νομίζω, πιστε... δεν ξέρω τώρα, δεν θα να μιλήσω για τους, αλλά πιστεύουμε στα αλήθεια στο ότι έχει λόγο υπαρξη σε όρους σκηνής ναι. όσο και αν έχουν γίνει πιο στιλιστικά τα πράγματα πούμε, ή οτιδήποτε Είχα τσακωθεί και με φίλο παλαιότερα γιατί υποστήριζε ότι δεν υπάρχει όρος ελληνόφωνο ροκ, ναι. ότι το ροκ ας πούμε είναι μια... ένα είδος μουσικής που είναι αμερικάνικο, α πούμε η προέλευσή ναι, του ναι. άρα αυτό εδώ είναι ελληνόστιχο υπήρχε τέτοιο ναι, κόλλο μας ναι ναι. So ναι, ναι ναι, θέλει να γίνει ή να πέσει η αίμα Ιστορικά αίμα. θέλω να πω α πούμε οι hip πρώτοι που το αποπειράθηκαν, οι FFC Active Member είχαν ακριβώς τον ίδιο προβληματισμό. Να. Και οι δύο έκαναν αγγλόφωνο δίσκο. Να. Και γύρισε. Χωρίς να θέλω να χαρακτηρίσω αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να φανταστώ ότι θα πάθαινε ένας από τον Bronx αν άκουγε αυτό το πράγμα. Το αγγλόφωνο. Ναι, να, ναι. επίσης. Να. Και αυτός όμως από το βύρονα έχοντας ακούσει Sugarhill Gang, δεν μπορούσε να σταθεί αυτό που κάνανε. Ναι. Αυτό είναι fact. Οι ίδιοι το γύρισαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο ρεύμα που θεωρώ, τους θεωρώ μπαμπάδες των σημερινών ας πούμε τράπερς που είναι το καινούργιο λαϊκό μέν ναι. είναι όμως η τάση της νεολαίας δε. Δηλαδή θα πει κανείς καλά έχει υπόψη τα ελληνικά, φυσικά και οι Γάλλοι στα γαλλικά και οι Γερμανοί στα γερμανικά και όλοι σε όλα. Ναι, μια που το ανέφερε δεν το είχα προγραμματίσει σαν ερώτηση. Η στάση σα ποια είναι για το συγκεκριμένο είδο μουσική που είπε, για την τραπ. Δηλαδή, έχω προβληματιστεί πολύ ότι σκέφτομαι ρε παιδάκι μου και εγώ όταν ήμουν νέο, αν άκουγα ξέρω γάιρον maiden, δεν φρίκαρε του γονεί μου, του φρήκαρε. Δεν έλεγε ξέρω εγώ για ε, σατανάδες και τέτοια. Ε, ανήκουν στα πράγματα. Και ότι σκέφτομαι ότι πολλοί ε, κολλάνε για το στιχουργικό ρε παιδάκι μου, ότι είναι σεξιστικό, ομοφοβικό, bla bla bla bla. bla. Μα, ε, φυσικά, μα είναι στο μα... 95% του, δεν είναι. Ναι, ναι. Μα φυσικά και κολλάνε αυτό. Δηλαδή υποτιμάνε τα κορίτσια τελείω. Δεν του συστάνε. Και λένε και ψέματα. Δηλαδή, τι άλλο να, να περιμένει ναι. από έναν καλλιτέχνη, αν ειλικρινή είναι. Και δεν ξέρω τώρα πότε έγινε μαγκιά. Όχι επειδή ανέφερε ότι είναι το νέο λαϊκό τραγούδι και έχει μια βάση αυτό που λέει. Ε, ότι... ε, όχι απλώ. Δεν έχει και λάθη Εγώ ναι, θα ναι. συμφωνήσω πάντω αυτό που είπε. Δηλαδή. Γενικώς επειδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από όλο αυτό το θέμα με το τεράπη με, με αυτόν τον ήχο τέλος πάντων εγώ η μόνη προβολή που έχω κάνει σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι είναι απλά το νέο mainstream. Το mainstream ναι. δεν μας αφόρουσε πότε στα αλήθεια. Έτσι. Δηλαδή έτσι. ουσιαστικά Μάλλον χαρούμενο πρέπει να μας κάνει για ναι, ναι. να ελπίζουμε σε κάποια in, underground in, άνθρωση, in, in, in, in, Είναι mainstream με, με επίφαση underground νομίζω όμω. Ε, εντάξει, ναι. Στο γκάγκστερ κομμάτι ας πούμε. Εντάξει, ναι, το γκάγκστερ ναι. ηλίκη δεν είναι underground απαραίτητα. Ναι, ναι. Δεν ξέρω δηλαδή ναι. που ταιριάζει το ένα ναι. με το άλλο. Φυσικά θα μπορούσε να, μπορεί και να είναι, αλλά όχι ότι απαραίτητα ε, ποζάροντας με ένα τέτοιο τρόπο... Είναι underground, α πούμε, το statement, mm -hmm. η δήλωση, η στάση σου. Να. Επίσης αυτό που είπα πριν να το πω λίγο καλύτερα, γιατί ναι, μέσα ναι, μου ναι. κάπως διαφώνησα, δεν τους βάζω όλους το YouTube Valley, mm -hmm. όταν λέω ότι είναι Ναι. Πολλοί από αυτούς τραγουδάνε την αλήθεια τους και είναι και οι πιο... <κυκ> που δεν είναι κατασκευάσματα, α πούμε, του YouTube, είναι πραγματικοί. Κάνουν συναυλίες με, με νούμερα ασύλληπτα. Ο Lex είναι μια πραγματικότητα. Να. <σίλιο> Έχει μεγάλη διαφορά. Ο Λέξιν è... ναι, ε? είναι τράπερ όμω. Αν σε αυτό το χέρι, όχι σε καμία περίπτωση. Επειδή εγώ σκέφτηκα ότι ναι. Ναι, στο Λέβαια. φάσμα αυτό μπορεί ναι, ναι. να θεωρηθεί και αυτό, γι' αυτό Οκ. ήθελα να Οκ, ναι. το ξεκαθαρίσω κάπω. Ναι. Όχι, αυτά πάνε νομίζω ναι, τελείω παράλληλα. Δηλαδή, ενώ είναι κοντά οι μουσικέ. Στην ουσία είναι τελείω διαφορετικά. Προφανώ εσύ αναφερόν στο κομμάτι το πιο. το Τζίζιρο, παιδάκι. Ναι, αυτό. Ε, πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι. Γιατί φέραμε νομίζω μπόλικα και πιάσαμε τον μπλα μπλα πάμε. και δεν θα ακούσουμε. Ε, Γιώργο, τι θα ακούσουμε. Κατοπτρικό από του πεθαίνουμε στο τέλος Από το ΙΠ ή από, από το Β. Το... Ναι. Το Αυτό ήταν το κατοπτρικό, που πεθαίνουν στο τέλος. Ε, Κάντε υπομονή, θα ακούσουμε και αποκροταλία στη συνέχεια. Ε, κάθε φορά που φαίνω καλεσμένους, ε, την πατάω πάντα. Ε, τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα λέγονται ε, εκτός αέρα. Εδώ λοιπόν αυθόρμητα άνοιξε συζήτηση για την ε, απήχηση των γκρουπ. Πρωτεύουσα ή περιφέρεια ή και τα δύο. Ε, υπάρχουν πόλεις που είναι έτσι πανκομάνε, ας πούμε. Ε, υπάρχουν πόλεις που γουστάρετε να παίζετε ξανά και ξανά Πάλι δίνω το μικρόφωνο σε όποιον θέλει να πάρει την πρωτοβουλία. Και τώρα αφού τα εκτό, θα σχεδόν να τα πούμε κι Τα χάνει <Στός> ο κόσμο όμω. <Στός> <και παρός, Στός> ναι. Λέγαμε ότι η Λάρισα είναι δυνατό χαρτί πολύ. Για του Κροταλία. <Στός> ναι, ναι, εμεί κάναμε δηλαδή το πρώτο μα εκεί. Νομίζω στο βόλο παίξαμε το Παρασκευή Σάββατο ήταν στη Λάρισα. Αλλά το θυμόμαστε, ρε παιδί μου, έντονα ότι ήταν επιλογή να ξεκινήσουμε από Θεσσαλία και Θεσσαλονίκη φυσικά. Πολύ και στη Λάρισε εκτός μαγαζιού ας πούμε, street φάση. Ε, ε, τα więks, παιδιά έχουν εκεί, είναι δύο αδέρφια που έχουν ένα το Ατζίδικο και ένα το και η φάση τους λέγεται Walk the Line και είμαστε καλοί φίλοι nose. και το κάναμε εκεί. Όχι? Να πούμε, ναι, ότι εντάξει πάντα δημιουργούνται στην επαρχία πυρήνες που α πούμε στηρίζουν Πολύ, με, με πολύ αγάπη τη σκηνή είναι πολλέ οι πόλεις εμείς τη δικιά την πάντα δεν έχει κανεί κανείς από την Αθήνα ναι. δηλαδή είμαστε όλοι Α, από... από τον Πύργο, δηλαδή. από τον πύργο ναι. και ο, ο, ο, ο Κώστης Οκυθαρίσας μας από την πάντα και από τη Λιβαδιά είναι οι άλλοι δυο ναι. μεγαλωμένοι δηλαδή όχι σε μεγάλα αστικά κέντρα στην πορεία βρεθήκαμε σε αυτά και τη σκηνή τέλος πάντων το οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό εκεί τη μάθαμε στα μέρη που μεγαλώσαμε ναι. ε, δεν χρειάζεται δηλαδή να να φτάσουμε σε κάποιο αστικό κέντρο για να ενημερωθούμε για όλα αυτά ήταν πράγματα που τα είχαμε αγαπήσει ε, μεγαλώνεται στην επαρχία ναι. και κατά περιόδου, εγώ προσευχή έχω συναντήσει σε πολλές επαρχιακές πόλες ατόμων ας πούμε παρέες που στηρίζουν έτσι πολύ θερμά ναι. καλά η σε αυτήν την εποχή που λέει ο Βασίλη είναι Top. τόπ α πούμε γιατί έχει φοβερό κρύο που έχει να κάνει με το χώρο αυτού του Πάν, κρό και αντρών. Τέλο πάντων. Στηρίζουν πολύ. Είναι πάλι λίγο κλειστό αυτό που θα πω, αλλά ισχύει αυτό το. Η επαρχία διψάει για πράγματα, ή αυτό είναι έτσι λίγο αναχρονιστικό, α πούμε. Θέλω να πω, έχω ακούσει περιγραφέ από επικά live, α πούμε, σε πάτρα πηγή. Η επαρχία ναι. σίγουρα διψάει. Ναι. Το θέμα είναι να το ανακαλύψει. Ναι, ναι. Να έρθει ο κόσμο. Ναι. Ένα κανόνα, α πούμε, για πολλά group είναι ότι πηγαίνουν μια φορά και είναι, α πούμε. Λίγα άτομα και, δεν και την επόμενη όμως είναι γεμάτο. Okay. Δηλαδή όταν μαθεύετε λίγο η επαρχή αντιδρά απέναντι σε όλα αυτά με, έτσι, με πολλή αγάπη. Αρχεί να κινητοποιηθεί με κάποιο τρόπο, να ενημερωθεί, δεν ξέρω. Δίνω εσάς πού είναι το ντος έδρα σα. Νομίζω ότι η Αθήνα είναι κάπως πιο δύσκολη παρότι σαν νούμερα σίγουρα μπορεί να μαζίσει περισσότερο κόσμο, γιατί προφανώς έχει πολλού ανθρώπους. Αλλά στην Αθήνα γίνονται 5 live την ημέρα. Οπότε, ίσως και το κοινό να είναι συσταγωγικά λίγο πιο αδιάφορο ή λίγο πιο... Σκορπισμένο, ας πούμε. Ναι. Ε, στην επαρχία, σε αντίθεση, έχουμε βιώσει πολύ ωραίες καταστάσεις. Ε, υπάρχουν πολλοί που για το λόγο, ας πούμε, έχουμε πολύ κοινό και περνάμε πολύ ωραία κάθε φορά που, που παίζουμε. Και εντάξει, νο... νομίζω ότι αυτό είναι. Είναι πολύ απλό. Έρχεται μια μπάντα που παίζει ένα... Στιλ που δεν είναι, γιατί έχει κάθε εβδομάδα τέτοιο live σε, σε κάποια πόλη. Οπότε ο κόσμο που κάνει τη μουσική θα πάει να το αγκαλιάσει, να το δει. Έστω και εγώ περιέργεια, άμα του αρέσει θα περάσει καλά. Ψηφίζω επαρχία γενικά, ναι. <laughs> ε, τώρα. Τώρα μπερδεύτηκα, μα το έπεισε εκτό μικροφώνου. Για τη Βέρεια είπε. Ναι ναι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή την πρώτη φορά που πήγαμε στη Βέρεια δεν ξέραμε ούτε έναν άνθρωπο εκεί. Η, Βε, η Βέρεια δεν έχει σχέση με τραγουδά. το Τέξα και τα λοιπά, ένα φεστιβάλ. Ε, ως... <laughs> Έχει, τα, τα ναι. αυτό έχει, έχει. Δεν είναι στη Βέρεια αυτό. Αυτό είναι στη Βεργίνα. Μπράβο. Αλλά ο άνθρωπο που κάπως εκεί είχε ένα χώρο στη Βέρεια έτρεχε και το Τέξα Ζουλού. Ναι. Ε, κάτι υπόθηκε πριν από το κομμάτι από τον Γιώργο για την underground ε, σκηνή. Οπότε τώρα θα θέσω την υπερπροβοκατόρικη ερώτησή μου. Ε, live σε αυτοργανωμένα χειρήματα, καταλήψει κλπ. Live και σε μουσικές σκηνές, live σε μαγαζιά και τα δύο, ε, μια ισορροπή α πούμε των δύο που τοποθετήσετε. Κάνω και αυτή την ερώτηση γιατί είδα σήμερα στο event, δεν ξέρω αν το προσέξατε. Το προσέξαμε. Ναι. Προσέξα. Έναν γραφικό εκεί πέρα που σας εγκαλούσε για το, τη χρήση του Viva και τα βίντεο και ένα-ένα... Καταλαβαίνεις γιατί ναι, μιλάμε. Ναι, ναι. Τώρα, αν μιλήσω πρώτα για μας... Mm -hmm. Εμεί συλλέξαμε, ας πούμε, εικόνες από ένα από live που έχουμε παίξει για να φτιάξουμε ένα βίντεο συγκεντρωτικό και να δει ο άλλο τι πρόκειται να δει την παρασκευή και σε κάποια live επαρχίας που μπορεί να συνεχίσουμε μέχρι το Μάιο να γυρίσουμε κάπου. Ε, είτε αρέσει αυτό είτε όχι, η μπάντα αυτή την εικόνα έχει να δείξει προς τα έξω. Mm -hmm. Έχει ένα live από το φάσμα του Planet, έχει ένα live στον δρόμο στη Λάρισα, έχει και κάποια άλλα live σε αυτοεργανομένους χώρου. Αυτό κάνουμε. Δεν, δεν ισχυριστήκαμε το αντίθετο, ούτε είπαμε ψέματα στο βίντεο. Mm -hmm. ε, ως προς την έκθεση, τώρα φυσικά προστατεύουμε αυτούς τους χώρους, ούτε πρόσωπα δείχνουμε, ούτε φωτογραφίζουμε. Αλλά από την άλλη διατηρούμε και το δικαίωμα κάπως τα μούτρα μας να τα βάζουμε <laughs> όπου θέλουμε. Να, Εντάξει νομίζω, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. είναι κάπως δικαίωμα. Ε, τώρα προς την ερώτησή σου, όποτε ζητηθεί στήριξη, εμείς πάντα θα τη δείξουμε. Το... Με πολύ ναι, με την καρδιά ναι. μας, πούμε, και είναι χαρά μας, είναι τιμή μας, είναι και ε, καθήκον μας mm -hmm. Α, αν μας ζητηθεί βοήθεια να πάνω το προσφέρουμε. Τώρα, αν είναι ανασταλτικός παράγοντας το ότι έχουμε παίξει και με εισιτήριο, ε, ας γίνει έτσι. Ναι. Θέλω να πω, ε, όποια συλλογικότητα επιθυμεί να είναι τόσο ε, Street exclusive Street. και τόσο αυστηρή με το ρευματικό κομμάτι γενικότερα, δεν τα βρίσκουμε, δεν πειράζει καθόν στον δρόμο του. Ναι και έχω δει ότι τα, αυτό ήταν λίγο φαινόμενο zero. Κάπως είχε... Έχει... Μπει νερό στο κρασί. Ναι, να, δηλαδή, ναι, Έχει... Νιώθω ότι καταλάβαμε ότι αυτό το πράγμα κάνουμε όλοι. Mm -hmm. Κατάλαβε. δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι μια μπάντα επειδή παίζει στο αν De... θεωρείται corporate στο να, δηλαδή, ναι, η mainstream μας πούμε. Ναι, να, δεν ναι. νομίζω ότι δουλεύει κάτι τέτοιο. Εγώ ε, μέχρι... Θυμάμαι τον καιρό που είχαν παίξει η γενιά του Χάου στον Καγκάριν, αν, αν είχατε mm -hmm. πάει, και πολλοί έτσι Ορθόδοξοι του εγκαλούσαν, α πούμε, και νομίζω ο τραγουδίτη είπε ότι παιδιά είχαμε καημπό να παίξουμε σε ένα χώρο με ωραίο ήχο. Και σκέφτομαι ότι, οκ, okay, είμαστε όλοι πολιτικά όντα, αλλά είστε και μουσική, α πούμε. Και μπορεί να θε και να έχει καλύτερε συνθήκε, α πούμε, που πιθανόν να μην βρει ένα στέκι σε ένα οτιδήποτε. Οι δυο σα τι πιστεύετε. Ε, εγώ προσωπικά για μένα θα μιλήσω γιατί, να. εντάξει, ε, δεν ήμουν ποτέ τόσο μέσα σε αυτό που λέμε DIY καθότι έχω και metal καταβολέ. οπότε ε, ε, δεν ξέρω, προφανώς αν μας ζητήθη για κάποιο πολιτικό λόγο να παίξουμε, η χαρά μου να παίξουμε και θα είναι ακόμα μεγαλύτερα όταν πάνε να παίξουμε σε ένα μαγαζί, αλλά ποτέ μου δεν κατάλαβα γιατί το ένα μπορεί να έρθει σε κόντρα με το άλλο, mm -hmm. ε, δεν ξέρω, το είχα αλληλειμένο πάρα πολύ μικρό σε αυτό και οριακά δεν έχω επιχειρήματα για το, δεν ξέρω, να. δεν δε ξέρω, τι να σου πω. Γιώργο. Ε, εντάξει, εγώ δεν... Ε, η αλήθεια είναι ότι δεν θα ήθελα να πάρω... Μάλλον θα έλεγα ότι σαν συγκρότημα εμείς δεν έχουμε πάρει κάποια θέση απέναντι σε όλα αυτά. Ε, υπάρχουν, ας πούμε, μέσα στην πάντα και άτομα, ας πούμε, όπως είμαι εγώ που οι καταβολές μου είναι καθαρά... Ε, από χώρους ας πούμε που έχουν να κάνουν με την αυτοργάνωση και τέτοια όλα αυτά είναι πολλά χρόνια πια που δεν ασχολούν με αυτό το χώρο μέχρι και σχεδόν καθόλου σχέσεις αν μπορούμε να το πούμε το. καθόλου είναι εντάξει κάτι περιβολικό αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο κάποιο γενικό δίκαιο σε όλο αυτό είναι μια συζήτηση πάρα πολλών χρόνων Επίσης. συγκρούσεις ας πούμε ιδεολογικές πάρα πολλών χρόνων, ούτε θα, θεωρήσω, ούτε θα συμφωνήσω με αυτό που είπες, ότι κάποιος γραφικός μπήκε και έγραψε για τον Κρότερ. Για ναι. ο Βασίλστρα μου το έδειξε αυτό, ναι. του είπα ότι για μένα ήταν αμενόμενο ναι. κάποιος να κάνει τέτοιους κριτική. Πολύ απλά γιατί δεν, δεν νομίζω ότι... δεν ξέρω και αν είναι το ζητούμενο κάποιο ψυχία γύρω από όλα αυτά. Ναι. Εμείς είμαστε άνθρωποι σε αυτά τα group γενικά που αγωνιζόμαστε και για να ζήσουμε και για να παίξουν μουσική, οπότε μένω σε αυτό mm -hmm. περισσότερο. Παρά στο πώς θα έπρεπε να είναι ή να θα πρέπει να υπάρχει κάποια σύμπνοια ή κάποιο δίκαιο. Δίκαιο yeah. έχουν όλες οι πλευρές. Και αυτοργανωμένοι χώροι που λένε, ας πούμε, όσοι μάλλον αυτοργανωμένοι χώροι λένε εμείς δεν θέλουμε σχέσει με κόσμο που παίζει σε επαγγελματικά μέρη κλπ. Ε, έχουν δίκιο στο στον κόσμο τους, ναι. στη θεώρησή τους. Και ο Ντίνο ας πούμε που η εμπειρία του είναι αυτή που είπε πριν, έχει δίκαιο στον κόσμο του και στον τρόπο που το έχει ζήσει. Και ο Μπίλς και εμείς, θέλω να πω, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ψάξουμε για κάτι, κά, κάποια μου ψυχία γύρω από όλο αυτό. η απόψεις είναι εκεί πέρα, είναι χρόνια εκεί ναι. και ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Ε, δεν ξέρω αν θυμάστε εκείνο το ντοκιμαντέρ που είχε βγει λίγο. <στολίως> μπορεί να είναι και 10 χρόνια. δεν έχω χάσει το λογαριασμό το. Μέχρι να γίνει ο Βασιλιά των Ηλθείων, <στολίως> <στολίως> ναι. Είχα ναι. ακούσει πούμε και γι' αυτό κριτική. Ότι γιατί να βγουν τα συγκροτήματα να μιλήσουν, α πούμε. Και λέω, Γιατί να μην μιλήσουν. Ας και μου λέγανε φίλοι, α πούμε, ότι. Ε, τότε λέει, δεν είναι πανκ πια. Λέω, Άνε φίλοι, εντάξει, είμαστε στον 21ο αιώνα. Είναι η εποχή τη εικόνα. Γιατί να μην υπάρχει ένα ντοκιμέντο <στολίως> για αυτή τη σκηνή, α πούμε. όσο και underground και να είναι. Αυτό, αυτό πώ το βλέπετε ή είναι πάλι το, η διαρώτηση. Εγώ να πω κάτι σύντοιχο και άσχετο. Ναι, γιατί ναι. τόσο να μιλάμε για αυτό το θέμα, ε, έχω συνέχεια μία εικόνα στο μυαλό μου. DIY Live για σκοπό συγκεκριμένα να μαζευτούν λεφτά συγκεκριμένα και μεγάλη μερίδα κόσμου να παίρνει την πύρα του περίτωρα γιατί είναι 50 λεπτά αυθυνότερο. Ναι. Ε, να σου πω κάτι, δηλαδή κάπου... Τι να πω τώρα. Προφανώς δεν βάζω όσους κάνουν κριτική ναι. ότι κάνουν αυτό, αλλά... Δεν είναι άσπρο τα πράγματα. Mm -hmm. Δηλαδή, ακόμα και σε, ε, σε αυτού του χώρου που πάντα κινούνται για ένα σκοπό ή οτιδήποτε, πάντα και εκεί μέσα υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να σε κάνε να σου πούνε για τη στο το ή οτιδήποτε και οι ίδιοι να κάνουν ε, για μένα πολύ χειρότερα πράγματα. Δηλαδή, να, να πάρει την πύρα από αλλού για να, να τη βγει φθηνότερα. Δεν είναι αυτό δεν μπορώ να φου καθόλου τώρα, <laughs> αλλά νομίζω ότι καταλάβατε. Ωραία. Ε, να ακούσουμε λοιπόν και κάτι από Κροταλίας, Βασίλη. Ναι. Τι έχουμε. Α, μετά τη βροχή. Ναι. Το οποίο έχει και βίντεο ναι, κλιπ, αν ναι, ναι. Καλά, ναι. Ναι. πάμε καλά. Πάμε να τα ακούσουμε και τα λέμε σε λιγάκι. Αν θέλετε μπορείτε να γράψετε και τις απορίες σας ή απλά ένα γεια στο chat. Είμαστε όπως σας είπα λίγο στριμωγμένοι εδώ. Πότε θα κάνω λίγο τον τσιρουθοκάμυλο για να κοιτάξω την οθόνη του λάπτοπ. Ωστόσο καλησπέρα στο Δημήτρη και στη Χαρά που γράψανε δύο λόγια στο chat. Ακούσαμε μετά τη βροχή από Κροταλίας που υπάρχει και ένα πολύ όμορφο βίντεο clip Να το δείτε. Ε, μιλήσαμε πιο πριν πάλι εκτός αέρα για... Ταξίδεψε η κουβέντα της Πάντων από κασέτες, underground, στα κούμπρια, μιλήσαμε για τους δίσκους και το πόσο πια δεν υπάρχει ε, φυσική μορφή. Εσείς ε, ε, είστε φαντς του φυσικού format ή προσαντολίζετε περισσότερο στο digital. Ή, βασικά γιατί βάζω συνέχεια διλήμματα, δεν ξέρω. <laughs> Πείτε μου εσείς ε, τι προτιμάτε. Γιατί νομίζω βάζω συνέχεια αλφαβίτα δάσκαλο. Σε ένα θεωρητικό επίπεδο, το φυσικό φωρμάτ τουλάχιστον εγώ στην πράξη χρησιμοποιώ το πολύ το ψηφιακό. Mm -hmm. Ακόμα θα αγοράσω κανένα βινίλιο ή κάτι τέτοιο. Δυστυχώ μεγάλωσα την εποχή του CD. Οπότε είμαι, έχω μια βιβλιοθήκη γεμάτη CD και όχι γεμάτη βινίλια. Παρομοίω. Ε, αλλά τέλο πάντων ε, πάντα μ' αρέσει. Ποτέ δεν θα φύγω από τη βιβλιοθήκη μου. Παίρνω και κανένα βινιλιάκι, αλλά κάθε μέρα ακούω ψηφιακά. Ναι. Για το group, για τα αγόρια. Hey. Τι, ενώ αν είχατε την επιλογή πούμε θα βγάζετε μόνο φυσικά Νο, ναι αλλά νομίζω δεν μπορεί να συμβεί ναι. αυτό δηλαδή ναι. όλος ο κόσμος ακούει φυσικά πρώτα αυτό και μετά το άλλο πιο πολύ μεράκι είναι παρά λένε, πρακτικό πρακτικό ναι. Γιώργο, ε, εγώ στο σπίτι μου ακούω μόνο βινύλιο. Ωραίος. <laughs> <laughs> και, και, και μόνο βασικά παλιά πράγματα. Οντός. Γιατί είμαι μια μετεχνιακή γεννή. Ναι, δηλαδή ναι. έμαθα μουσική με το βινύλιο, μετά ήρθε το CD, μετά ήρθε το αμυγός, ας πούμε. Ναι. Τα φούρμα τα ψηφιακά. Ε, και τελικά γύρισα απλά στο βινύλιο και έχω τους δίσκους που είχα, σύν ακόμα ναι. και... Ακούω ψηφιακά μόνο αν πρέπει να ενημερωθώ, ας πούμε μου στείλει ο κάτι, άκου αυτό ή κάποιο φίλο ή κάτι που βου, έβγαλαν κάποιοι φίλοι, θα το ακούσω ψηφιακά προφανώς, mm -hmm. αλλά γενικά στο σπίτι βινήλιο παίζει. Για τους ε, πεθαίνουν τι προτιμάς. Θα προτιμούσα να είναι όλα σε φυσικό τώρα όχι με κάποια άλλα αγνία με το βινήλιο, εντάξει mm -hmm. βέβαια εμείς κυκλοφορήσαμε βινήλιο τώρα, όπως και τρει τρεις ε, αλλά ναι, θα, ε, θα μου άρεσε μια εποχή η επιστροφή στο φυσικό φορμά Εγώ την ε, πρακτικότητα ναι. του ψηφιακού δεν μπορώ να την παραπλέψω. Ναι, σίγουρα. Στο τηλέφωνο μπορεί, μπορεί να έχω ένα δίσκο και να έχω όμως στο στικάκι μου στον ενισχυτή μου με τα ηχεία, σε φλάκ τον ίδιο δίσκο. Mm -hmm. Θα πάει το χέρι στο τηλεκοντρόλο, θα πατήσω play στο flag. <laughs> δεν θα βάλω το δίσκο. Θα βάλω πιο special occasion, ας πούμε, κατάσταση ένα δίσκο να κάτσω να τον ακούσω. Να. Όχι για αυτή τη γρήγορη κατανάλωση να ακούσω δύο τραγούδια πριν οτιδήποτε ξέρεις. Είναι πιο σαν να κάτσω να δω μια ταινία. Mm -hmm. Είναι λίγο zapping κάπως, δηλαδή το ψηφιακό μέρος και πιο θα κάτσω να δω ένα έργο Focus. Το, ο δίσκος, να. γιατί δεν θα ανοίξει οθόνη μπροστά σου. Ε, πολύ σημαντικό για μένα το ερεύθισμα το Ακόμα και το, στο YouTube να βάλεις ένα κομμάτι ή στο Spotify και να βλέπεις το εξώφυλλο δεν είναι το ίδιο σαν να μην βλέπεις τίποτα. Ακριβώς. Δηλαδή έχει μεγάλη διαφορά για μένα. Για τους κροταλίες ε, έχετε βγάλει βινήλιο όπως το ξέρω. Ναι, για φυσική μορφή ναι. και φυσικά ψηφιακά. Ναι. Yeah. Δεν θυμάμαι το, το Split, το EP είχαν βγει φυσικά. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Split είναι με τους Junker το, το πρώτο μας το EP και full length ο δίσκος. Ναι. Ε... Επίσης να πω, να πω ότι το είναι κόβει 300, 500, 700 χίλια κομμάτια στην καλύτερη. Mm -hmm. Δεν είναι όμως η πραγματική σου ακροαματικότητα αυτή, να. γιατί το YouTube λέ, διαφωνεί με αυτό. <ΣΣ2> Οπότε βλέπεις ότι στα αλήθεια, πώς θα σου πω, ο ακροατής επιλέγει τελικά το μέσο και ο ίδιος έχει επιλέξει να κόβεις τόσους δίσκους γιατί τόσοι αγοραζούν δίσκους και να τα και ψηφιακά γιατί τόσοι ακούνε με το καινούριο format. Ενώ κάπω οφείλει, παιδί μου να, ναι. να το δώσει να το χώρο που πρέπει στον κόσμο. Ναι. Είχα ε, προ δύο εβδομάδε εδώ δύο παιδιά από τους Heroes, η οποία είναι μια tribute band στον David Bowie τέλο πάντων. Mm. Και ο ένας εκ τον δύο, το George Gaudia, αν τον έχετε ακουστά. Ναι, ναι. και Κα... την Band. Ναι. Ε, ε, κάναμε φοβερή συζήτηση για το πώ έβλεπαν παλιά η μουσική τι κακέ δiscογραφικέ. Και ότι μου λέει ότι τώρα πλέον το Spotify υπό μία είναι, είναι κακό από την άποψη αυτή που, αυτού που περιγράφεις, ότι υποβάλλει τις τάσεις. Δεν είναι κακό, είναι το χειρότερο. Ναι, ναι, ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει δισκογραφικής στην ιστορία της παγκόσμια ρυθμής που να έχει πληρώσει με τόσο χαμηλά ναι. ποσοστά το προϊόν. Οπότε η ερώτηση συλλογικά για όλους ως μέλη των συγκροτημάτων σας. Ε, οι πλασφόμες βοηθάνε τελικά το να φτάσει η μουσική σα στον κόσμο. Δηλαδή, καλύψαμε το κομμάτι της φυσικής κόπια. Τελικά είναι βοήθεια το Spotify, το Bandcamp, το YouTube ή είναι τελείως διαφορετικέ περιπτώσεις όλα. Αλλά νιώθω ότι αυτό είναι λίγο διστοπικό. Μου έλεγε ο, ο George Gaudí ότι, α, βάσει του αλγόριθμου, α πούμε, ε, μετά δεν θα βγαίνουν οι γενικέ φωνέ γιατί θα δείξει ο αλγόριθμος ότι δεν έχουν πέραση εγώ, μη βάλει χάλκινα. Ε, τα χάλκινα πια δεν κλικάρει ο κόσμο, ότι κάπω. Αυτό που λες, ότι το YouTube είναι ένα ψεύτικο νούμερο, ας πούμε. Ναι, να. αλλά πάντοτε υπήρχε αυτή κάπως <coughs> επιβολή. Να. Επιβολή μπορεί να ήταν κάποτε στο Μετρόπολης, ποια θα είναι στα Top 10 Peaks, mm -hmm. σε ένα πραγματικό κόσμο που πήγες να, και πλήρες και πέρας το συντή τώρα είναι μια τάση στο YouTube να. η επιβολή αυτή. Εγώ πιστεύοντα στο, στο πλουλα, πλουλαρισμό αυτού του πράγματος, δηλαδή παίχτενε μάγκες όλοι και ό,τι γίνει. Έχετε έλεγα ένα βήμα. Θέλω να σου πω, ο Παντελής Παντελίδης, έκανε καριέρα από το YouTube. Έτσι. Δεν τον πήρε κάποια εταιρεία, να. τραγαντρούκα, παντόφλα, <laughs> αλλά έγινε. <laughs> έγινε όμως, του έδωσε το μέσον το βήμα και μετά έκανε τα επόμενα βήματά του και το κατάφερε. Δεν χρειάστηκε να χτυπήσει κάποια πόρτα σε κάποια Universal, MI, whatever. Να. Η... Απλά να είναι εκπρόσωπος τη κουλτούρα του χρειάστηκε. <laughs> και να είναι σε αυτό που παρουσίαζε, α να. πούμε. Ναι. Το... Εδώ ξεκινάει μια Αυτό. άλλη συζήτηση προφάνω. Να, να την, ανοίξουμε. Για την επόμενη γιατί επόμενη, <laughs> ανοίξουμε, γιατί όχι, γιατί <laughs> όχι, να την ανοίξουμε. Εντάξει, είναι καλό ρε, που υπάρχουν οι πλατφόρμες, καλή προσβασιμότητα, mm -hmm. αλλά μια μπάντα που κινείται με τους όρους του, του, του underground, ας πούμε, γιατί δεν είναι ούτε στοχεύουν όλοι σε καριέρες, ούτε με, ε, η μετάφραση για, για όλους τους μουσικού δεν ξέρω κιόλα, Γνώμη μου ε, έχει να κάνει με το... Τόσο πολύ με το ποσοτικό. Ναι, το πόσο θα πουλήσω τελικά. Γιατί κάνω μπάντα σαν και εμά δεν ναι. νομίζω ότι υπάρχει κανεί τώρα ναι. την ψευδέστηση ότι λειτουργούν μέρο καριέρα. Εδώ πέρα ο αγώνα είναι τεράστιο για ύπαρξη. Ναι. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι ότι καλώ υπάρχει πλατφόρμα, είναι καλύτερα από τι εποχέ που δεν υπήρχε, αλλά ότι η δουλειά που πρέπει να κάνει μια μπάντα δεν είναι λιγότερη επειδή υπάρχει πλατφόρμα. Είναι, είναι περισσότεροι είναι μάλλον. Ναι, ναι. Ε, ίσως γιατί, και, γιατί πρέπει να επιβιώσει και μέσα σε έναν ωκεανό απολυκό ναι. ε, που το, πλέον το σκύπα ας πούμε, έχει γίνει είναι θέμα δευτερολέπτων. Έτσι, ξεκινάει το κομμάτι ναι. και σκυπάρει ο άλλος άλλοι, το για πλάκα. Για πλάκα έτσι. Οπότε, εντάξει, και εκεί πέρα η πλατφόρμα μάλλον χάνει και λίγο καιρό. Ναι. Και... Αυτό δημιουργεί και περισσότερο άγχος, όχι επαγγελματικό, ε, δημιουργίας, ότι, okay, για να μείνω, να με ξέρει ο κόσμο, όχι να πουλήσω απαραίτητα ότι πρέπει να βγάζω συνέχεια καινούργιο υλικό. Πάλι στη συνέντευξη του Μαζόχα έλεγε ότι, οκ, okay, λέει, ε, ε, στην εποχή του ίντερνετ, α πούμε, πρέπει συνέχεια για να είσαι on top, ας πούμε, να βγάζει πράγμα. Είδε το βλέπετε έτσι. Πάλι διλήμματα. Τι θα κάνω, α πούμε, Καλό είναι να, θα... να... να... να... να μιλά όταν έχει κάτι να πει. Ναι. Εγώ αυτό πιστεύω. Mm -hmm. Και νομίζω και. και στη και στον κόμπο αυτό, αυτό συμβαίνει, δηλαδή άμα εξετάζεις λίγο αυτά τα σχήματα ε, με τέτοιο τρόπο λειτουργούν, δηλαδή αν είναι δυνατόν να σκεφτώσεις να πρέπει να γεμίζω ας πούμε υλικό τον τόπο, ας πούμε ενώ ναι. δεν έχω κάτι να... δεν μπορεί να σκεφτεί. Ναι, έτσι. Ναι. Ε... ναι, αλλά σε μια συνθήκη που ας πούμε εσύ έχει έτοιμα κάποια τραγούδια θα πρέπει να τα βγάζεις λίγα-λίγα ή να τα μαζέψει να τα κάνεις Αυτό σε ένα το δίσκο. τότε το κοβεδιάζω, εντάξει, ναι, αν ναι. το εννοούμε έτσι, εντάξει. Γιατί η εποχή σήμερα σου λέει stay relevant, δηλαδή content λίγο-λίγο συνέχεια. Ναι. Δεν διαφωνώ καθόλου, αν στο τέλος όμως, τουλάχιστον για το δικό μας HUI, τα μαζεύουμε στο τέλος και τα κάνουμε ένα δίσκο μια, και να τα ολόκληρα ναι. και να μπορέσω να πατήσω σε μια playlist ένα play και, όπως έχω συνηθίσει, να ακούω ένα δίσκο από την αρχή μου το mm -hmm. Όταν μου το επιτρέπει ο χρόνος μου, μπορεί να είναι μια μεγάλη διαδρομή με τα αμάξι, μπορεί να είναι μια βόλτα με το ποδήλατο, να ακούσω ένα δίσκο όπως παλιά. Ναι. Ναι. Αυτό, δηλαδή, εγώ θα ήθελα τουλάχιστον για το πάτο μου, να υπάρχει και αυτή η οψιόν για κάποιους, άνω στην ηλικία μου, στη λογική μου. Mm -hmm. Του άλμπουμ, δηλαδή. Ναι, ναι, να ακούσω ναι. ένα δίσκο Εν τω μεταξύ, τώρα σχετικά αυτό που λέγαμε τη πλατφόρμες ε, ακούγα πριν λίγε μέρες ε, στο αυτοκίνητο Pink Floyd το Sun on You Crazy Diamond. Και σκεφτόμουν αυτό, δηλαδή έκανε το κομμάτι να αρχίσει 5 λεπτά να αρχίσει. Είχε αρχίσει <laughs> το κομμάτι, Δεν δηλαδή, πάντων είχε τόσο αργή. Λέγανε που στο Twitter αυτό δεν θα έστακε ποτέ σήμερα νευρία. Με μπορεί, τίποτα. Ναι. Δηλαδή έχει 3 ναι. δευτερόλεπτα. Ναι, ναι. Τίποτα. Αυτό και είναι πολύ κρίμα. Προφανώ όμω και παριστεί άπειρα αριστοργήματα. <laughs> ναι. <εποχή> Βέβαια, άμα το δει και πιο παλιά υπήρχαν. Ε, ξέρω εγώ, εποχέ και τέτοια, ακόμα λιγότερα Φυσικά, κομμάτια. 2,5 λεπτά, α δεν ήσουν να πει Φλόιντ, πολύ απαραίτητο ότι θα τη μεγάλη εισαγωγή. Ναι, απλά το ότι υπήρχε το ράδιο που έδινε το βήμα. Σωστό, δεν είσαι τρία λεπτά. Εγώ δεν βγαίνω να παίξω αυτό. πέντε και μετά διαφημίσει, άρα δεν σε παίζω. Δεν πειράζει. Οι Φλόιντ είχαν και λύσει για τρία λεπτά. Επίση στον ίδιο ναι. δίσκο επήγε το Ghost of the Ναι, αυτό θέλω να πούμε. Που βέβαια ναι, ναι. Ναι. Ναι, δεν παίζανε κιόλα στο ράδιο. Και δεν πειράζει. Ναι. Το στέργο του Χίεβεν δεν παίζει ακόμα στο ράδιο. Πρέπει να το πούμε αυτό. Με τίποτα. Δεν φτάνει στο σόλο. Δεν φτάνει πάντα. Μάλλον ποτέ κόβεται. Ναι να πω ότι γι' αυτό γουστάρω τα έντερνετικά ραδιόφωνα γιατί έχω παίξει και 13 λεπτο κομμάτι εδώ πέρα και δεν μου είχε πει τίποτα και όλα καλά. Ε, πάμε να ακούσουμε λίγο αγόρια πάλι. Ναι. Τι θα ε, ακούσουμε. Εκεί που του τους κλίκους από τον πρώτο δίσκο. Ε, επίσης βίντεο κλιπάρα. Ε. Αυτή δεν είναι με το σκυλί και την κάμερα πάνω. Ή... Όχι, όχι, όχι, Τα έχω μπλέξει. που σκόταν του λύκου από Αγόρια στον Ήλιο για σας που κλικάρατε τώρα στο link έχουμε καλεσμένου σήμερα παιδιά από τους ε, Αγόρια στον Ήλιο Κροταλίας και πεθαίνουν στο τέλος με αφορμή το live που έρχεται την Παρασκευή στο Κίταρο πάσαπ πάσα από την, ε, μια κουβέντα που έριξε ο Βασίλης λίγο πριν το τραγούδι ένα group λοιπόν εκτός από τη μουσική είναι και πολλά άλλα πράγματα είναι και η εικόνα ε, τα γραφιστικά, τα εξώφυλλα, τα βίντεο κλιπ. Ε, μπορώ να πω ότι για τρει τρεις υπάρχει έτσι μια πολύ όμορφη αισθητική. Ε, θα ήθελα να μου πείτε ο καθένας ε, είστε εσεί που ασχολείτε, ασχολείστε, είναι εξωτερικοί γραφίστες. Ε, θυμάμαι για τα αγόρια τα βίντεο κλιπ είναι λίγο κολεκτιβίστικη φάση. Ε... Είμαστε τυχεροί γιατί καταρχήν έχουμε δύο γραφίσεις στην πάντα. Mm -hmm. Οπότε το γραφιστικό είναι όλο. Και ο Κυριάκος Έχω... και ο. Και ο Κυριάκο και ο, ο Μαρίνο. Και τα βίντεο κλειπ. Ο Σόκο ασχολείται πολύ με, με τα βίντεο. Video... Δικέ του είναι συνήθω οι ιδέε. Εμεί πιο πολύ είμαστε στο βοηθητικό σκέλο. Mm -hmm. Και επιστρατεύονται και οι κομπάρσει που έτσι σα γνώρισε κιόλα. Ναι. Ναι. Άμα χρειαστεί. Πόσα βίντεο κλιπ έχετε, σύνολο. Δεν ξέρω. Εφτά. Αρκετά. βόλικα και έτσι Φοβερά κονσεπτάκια. Τα εξώφυλλα, πάλι οι γραφίστες. Ε, ναι, ναι, συνήθω ο, ο Κυριάκο. Ναι. Και τα λόγου και αυτά, εντάξει, αυτό είμαστε τυχεροί πολύ. Mm -hmm. Βασίλη. Εμεί έχουμε φίλου που συνεργαζόμαστε μόνιμα. Το πρώτο κλπ το κάναμε μόνιμα στο δαίμονα, ναι. στο σαλόνι. Και αυτό που μα επέτρεπε η ναι. είναι να το κάνουμε με σιλουέτε κλπ. Μετά ο... είναι συνάδελφό μου, ο αδερφό του μας, ο οποίο είναι ο και σκηνοθέτη και από το δεύτερο clip και μετά τα κάνουμε όλα παρέα, μοιραζόμαστε ιδέες και ναι. το λέμε πως θα το κάνουμε, πάμε και το κάνουμε. Και το τελευταίο μας, το τελευταίο ανθρωποστική, το έκανε άλλος φίλος, που μας τραβούσε και στα live, ναι. ε, ο Στίβο ο ε, και το κάναμε στο στούντιο μας το παλιό Playthrough και μοντάς πάλι έκανε ο Alex, mm -hmm. δηλαδή ε, πάντα υπάρχει ο αδερφός <coughs> του κράμματος, <coughs> ο Alex κάπως εμπλέκεται. Και το εξόφυλλο από ότι είδα η Αλεξία Ιωθονέου ναι. που είναι φοβερή comic artist. Είναι καλή μας φίλη που... Ναι, Αγνωριζόσασταν πριν. Ναι, ναι, τα πάει πριν. και καλά ναι, και ναι. είπαμε, για, για πάμε προς τα εκεί. Ναι, και ναι. Έκανε delivery, ας πούμε, δεν τέθηκε review. Ναι, feedback, ε, <coughs> <coughs> <coughs> ε, ας πούμε, να ναι, αυτό. ναι, ναι. Ναι, κατάλαβα. Μα έστειλε το σχέδιο. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό Έτοιμο. Το UVP, να, ναι. Ναι. το, το εξώφυλλο, πάλι. Όχι, <σχελίδε> το κάνει ένα άλλο φίλο μα. Ο okay. Άγγελο, ο Πανόκα, ο The Wild Brother. Μπορεί να τον έχει πάρει το μάτο επειδή κάνει πάρα πολλέ αφήσει τελευταία. Okay. Αν δηλαδή γράψει το Instagram Big Wild Brother ναι. θα, θα δει αφήσει που ψήφισε πολύ χρόνο στον Και το κλειπάκι με το animation από το, με το περίστροφο. Αυτό το έκανε ε, πολύ κακό νέο τώρα που χτυπά εκεί. Α. Ο σκηνοθέτη και ο άλλο ο φίλο του το κανένα, έφυγε από τη ζωή δυστυχώ. Ε, πέρσι Οκ okay. ναι. Covid ή κάτι τέτοιο Όχι Έχει σημασία ναι. Γιώργο εσείς Δεν έχουν κάποιο βίντεο video. <laughs> Έχει όμως αυτά τις ώρες ναι, τη φατσούλες τα, τα... Είναι νος ναι. Πολύ καλού φίλου Και δικού μου προσωπικού αδελφικού φίλου Που είναι εγκαστικός ναι. Του ναι. Δημήτρη του Κορδαλή Που Έχει κάνει αυτά τα σκίτσα Πρωτότυπα σκίτσα Ναι ε, μετά από συζητήσεις για το στοιχουργικό του κάθε κομματιού και για την πάντα και γενικότερα είμαστε δυο άνθρωποι που συζητάμε δεκαετίες, τώρα να, να είμαστε μεγαλούς και μαζί. Από εκεί και πέρα η γραφιστική επιμέλεια έχει γίνει από φίλους γραφίστες, που ένας είναι μάλιστα και ο Κυριάκος από τα γόρια στον ήλιο που επιμελήθηκε okay. τη μακέτα στο να. δίσκο. Και ο άλλο είναι ένα άλλο φιλογραφίστη, ο Νίκο Αβρενιώτη, που έχει κάνει την προσαρμογή στα βιντεάκια. Μ' αρέσει πολύ και το λόγο του. Ναι, και το λόγο του στην Δημέτρη του Κορδαλί. Κάπω κά με πηγαίνει στη Βίλα Μαλία στη γραμματοσύρα. <laughs> <laughs> τα φυσάκια, α πούμε, τα τότε. Η ιδέα ήταν ναι. να υπάρχει μια αναφορά <coughs> στη hardcore σκηνή. Βέβαια, δεν ήταν συγκεκριμένα η βίλα αυτό που είχαμε mm. συζητήσει. Αλλά σαν καταβολή του hardcore punk, α πούμε, το american. Τη αμερικάνικη ας πούμε πάντων των μέσων της δεκαετία του 80 κάπου εκεί πέρα ήταν συζήτηση για το λόγο και βγήκε αυτό και αυτό είναι το λογότυπο της μπάντας από τότε mm -hmm. ε, Το live της Παρασκευής ε, ε, είναι ένα live εδώ και δύο χρόνια περίπου επιστρέφουμε στα live όπως τα θυμόσασταν φαντάζομαι ότι για τους περισσότερους μας ήταν πολύ δύσκολο διάστημα της καραντίνας Αλλά αν είσαι και μουσικός και δεν έχεις πια βήμα να, να πεις αυτά που θέλεις να πεις Όπως είπε και εσύ Γιώργο, ε, πρέπει να ήταν ζώρικο Εσείς ως μονάδες και ως group πώς ε, το βιώσατε, πώς την παλέψατε ε, Δοκιμάσατε μήμετρα έτσι, καθιστικά live ας πούμε, να παρακολουθήσετε ας πούμε. Μιλάω για το μεσοδιάστημα. Αν θυμάστε, εκεί στη Τεχνόπολη έκανε κάποια που ήταν καθιστά. Και άλλο, και άλλο. Ναι, ναι, ναι δεν πήγα ούτε ένα. Περίμενε, υπομονητικά. Ε, εντάξει, εγώ προσωπικά σε στέγια λέει, δεν πήγα. Ναι. Ε, γιατί δεν έτυχε. Νομίζω ότι μπορεί και να πήγαινα. Ε, σαν μπάντα, παρότι δεν παίζαμε καθόλου, ήταν πολύ παραγωγική γιατί εκμεταλλευτήκαμε ότι ήμασταν κλεισμένοι και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα και ετοιμάσαμε τον τέταρτο δίσκο. Το συνθέσαμε ενώ τον Οπότε, πέρατε ότι απλά μας έλειψε το live, όλα καλά. Ναι. Παιδιά εσείς, Βασίλειο. Εγώ θυμάμαι έντονα το, <σχελίως> λέω, το stream των Dropkick Murphys, St. Patrick's Day. <σχελίως> <σχελίως> Πολύ ωραία παρέα, μέσα στα ναι. μαυρίλα μπαλκόνι, τη γαράγγελα, στο κινητό, δεν ξέρεις Δεν μπορώ να αποδεί τα live σε κανένα αλλά ήταν λίγο παρεούλα να αυτοί παίζουν για πάρτι κάπω. κάπως. Τώρα, σαν πάντα, δεν κάναμε stream. Ναι. Δεν μα ενδιέφερε να το κάνουμε, δεν, δεν προσωμιώνει ούτε για αστείο την πραγματική συνθήκη, δεν υπήρχε καμία ανάγκη. Το, το μόνο καλό στην όλη υπόθεση ήταν ότι επειδή δεν δουλεύαμε και δεν είχαμε του ρυθμού, του φρενείρε που ζούμε πούμε, κανονικά, είχαμε μια φορά τη βδομάδα να βρεθούμε από το πρωί μέχρι το απόγευμα, πιούμε τι πυρίσει μα να γράψουμε καινούργια τραγούδια. Ναι. Το οποίο τώρα είναι πιο δύσκολο να βρούμε αυτό το χρόνο, αλλά μέσα στην καραντίνα γράψαμε κοντά 10 καινούργια, που με το καλό θα πούμε να τα γράψουμε, να τα ειχογραφήσουμε Γιόλου. Για εμάς ήταν μεγάλη ξενέρα γιατί λίγο καιρό μετά θα ξεκινάγαμε τα live, δεν είχαμε καν συναυλία μέχρι τότε. Και είχαμε προγραμματίσει το πρώτο live και άρχισε ένα lockdown που κράτησε τελικά δύο χρόνια ας πούμε. Ε, φυσικά εντάξει μη έχοντας κάνει συναυλίες ή οτιδήποτε τέτοιο δεν ασχοληθήκαμε με streaming ούτε και δεν νομίζω και να κάναμε να. κάτι τέτοιο. ε ψέματα, είχαμε προσπαθήσει να κάνουμε ένα γύρισμα αλλά τελικά μετά αυτό δεν βγήκε ε, πέρασε λίγος καιρός και αρχίσαμε τα live τα, τα κανονικά. πέρυσι ας πούμε ναι. έτσι, μετά το Φλεβάρι τα live τα κανονικά και αυτό ήταν mm -hmm. Μου λέγανε τα παιδιά από τους Rocks Punk σουρεάλ σκηνικό, τους είχαν καλέσει να παίξουν στο Wii, στη Θεσσαλονίκη mm -hmm. και ήταν άδειο αλλά είχαν φέρει από το χώρο ε, καντίνε με βρώμικα για να παρομοιάζει το live, να πάρουν τα πλάνα Ότι να έχει Καπνό από τσίκνα α πούμε ότι Να δείτε κάπως έτσι θα είναι <σίλει> και, λέει, και μέσα λέει όλο άδειο λέει, Φοβερά φώτα λέει όλο το Καπνί ξέρω εγώ ιστορία Πολύ ωραίο στήσιμο λέει, αλλά μόνοι μας, λέει Μόνοι μας λέει, μόνοι μας Πρέπει να είναι περίεργο Δεν τους τη φέρανε το όχι, όχι, όχι, όχι, όχι το... <σίλει> Δεν δε, δε <σίλει> περιμέναν τι καντίνε, Αλλά ναι, λέει, <σίλει> αλλά, λέει, ήταν εντάξει, πολύ, πολύ περίεργο νάξει, λέει, Ναι <σίλει> Ε, φαντάζομαι ότι για εσά του δείτε ότι πιο δύσκολο και από πλευρά ε, ε, ε, των ηχολήπων, α πούμε. Δηλαδή, όσου ξέρω, οι ηχολήπτε ε, είχαν ζοριστεί, α πούμε, ότι δεν παίζανε live για να πάνε να δουλέψουν κτλ, κτλ. Ή κάνετε και άλλα πράγματα. Εγώ, επειδή δουλεύω και σε τηλεοπτικέ παραγωγέ okay. στο Diamantair, στα αλήθεια, μόνο το πρώτο πρώτο lockdown ναι. ήταν ε. off, παγωμάρα. Ναι. Στο δεύτερο, ναι. κανονικά έτρεχαν οι παραγωγέ κανονικά, μάλλον δημιουργήθηκε και στην τηλεόραση ανάγκη να έχουμε περιεχομένο γιατί ο κόσμος είναι μέσα. Ναι, ναι, ναι. Οπότε κάπως δούλεψε κανονικά το δεύτερο. Τώρα από live, ναι, είχα να κάτσω μπροστά σε κονσόλα να κάνω ήχο, να. δύο χρόνια. Mm -hmm. Ε, στα ενδιάμεσα γίνονταν κάποιες Ναι. Να. στα ενδιάμεσα των lockdowns. Ναι. Να. Να. Γενικά ο χώρος αυτός ταλαιπωρήθηκε πολύ εκείνη την περίοδο, το συζητάμε και δυστυχώ αρκετοί συνάδελφοι άλλαξαν και αντικείμενο. Ε, και το, το βλέπει έντονο όταν ξέρει 15 και άλλαζουν αντικείμενο οι δύο. Είναι ένα ικανό ποσοστό, δεν να, είναι αυτό. Να, ναι, ναι. Είχα ένα γνωστό που ε, βιοποριζόταν με την Τζελίκια και να κολλάει αφήσει συναυλίε και μου λέει ε, Καταστράφηκα. Εύτε, ναι. Καταστράφηκα. Μου λέει δεν είχα τίποτα, ξέρω εγώ. Ε, υπάρχει αυτό το στη σκηνή, στο χώρο τέλο πάντων αυτή. Όχι νοσταλγία να το πω, αλλά η μύθη των 90s ρε παιδάκι μου. Κι αν μιλήσουμε για ροκ, ξέρω εγώ, τρύπε, παθιά, κρίνα, ξέρω και τα λοιπά, κι αν πάμε στη punk φάση, ξέρω εγώ, γενιά του house, ex humans και τέτοια. Ε, νοστα... Όχι νοσταλγείτε. πιστεύετε ότι, ό,τι τι κρίμα, ξέρω εγώ που δεν γεννηθήκαμε α πούμε στα 80s να είμαστε το 90, ξέρω εγώ, 18 χρονών, ή η κάθε εποχή έχει τη, τη φάση τη, α πούμε. Θέλω να πω ότι. Ε... Καταλαβαίνετε να πω. Καταλαβαίνω, νομίζω έχω καταλάβει. Εγώ προσωπικά γεννήθηκα σε μια εποχή που η εφηβική μου ήρωση ήταν hip hoppers, ήταν τα ροκάδες. Μπήκα στον χώρο του rock, σ' αυτή τη αλήθεια. Αλλά αυτό το... Μιώθω πολύ πρόνο που είδα, ας πούμε, FFC 15-16 χρονών. Ωραίος. Ήταν η active member εκείνη την εποχή που βάλει του τους του Βάλτο, ας πούμε. Ήταν αυτό για μένα το εγχώριο είδωλο, ας πούμε. Ε, αν ήταν κάποιο άλλο αν ήταν καλύτερα ή χειρότερα, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Να. Αυτό μου λέχε. Είμαι εντάξει με, με το εφηβικό μου, ας πούμε, mm -hmm. κατασκευάσμα στο μυαλό μου. Κι εγώ είμαι ευχαριστημένος την αλήθεια. Ό,τι θέλω να δω ως παιδάκι, το έχω δει. Εκεί τέλεια 90, αρχές 2000. Ο, δεν έχω πάρα okay. Μάλλον πρέπει να σας ήταν μικρότερο για να κάνω αυτή την ερώτηση. Να σου πω για ότι σε φίλου μικρότερου που έχω πει ότι έχω δει χάσμα μου λένε: Wow, ξέρει αυτό το γούρνο μα! Όταν μου λέγανε: Εμένα πεντάδε έχουν το σιδηρόπουλο, α πούμε. Για πες μου, πώ ήταν, α πούμε. Ναι, ναι. Τι να πω, δεν ξέρω. Εσύ έχει αποθυμμένα ω μουσικό, α πούμε, ότι ξέρω εγώ δεν πρόλαβα. Τι να πω, τη γενιά του Χάου, α πούμε, ή δεν ξέρω. Όχι, εντάξει, κοίτα, η συγκεκριμένη γενιά του Χάου, όταν ήμουν ήταν το αγαπημένο μου κρυφάνο κλπ. Και δεν υπήρχαν πια, ναι. οπότε μάλλον από τα λίγα που θα ήθελα πολύ τότε να δω ναι, και τα χαδιά, ναι. αλλά εγώ μεγάλωσα στα νάη της, είδα πολλές από τις μπάντες τότε, το ζήσαμε και σαν ε, συγκρότημα σε κάποιο μετέπειτα βαθμό, χάσμα ναι. αυτό το πράγμα, να σημαίνει κάτι να μιλάς στην εποχή σου όταν είσαι 20, ναι. που είναι, εντάξει, είναι κάτι διαφορετικό γιατί Εκεί πέρα ο Πάλμος είναι διαφορετικός Τι, της ηλικία, ρε παιδί μου. Mm -hmm. Απευθύνεσαι, μι, μιλάς στη γλώσσα που μιλάει η γενιά σου. Αυτό που λέει ο Βασίλης ας πούμε, με το hip hop που συμβαίνει στην εποχή μας, συμβαίνει γιατί υπάρχουν παιδιά που μιλάνε τη γλώσσα της γενιάς τους, τους συνομεληκούς mm τους. -hmm. Δεν μπορεί να, να έχει εύκολα κάποιο με την απέτηση να γίνει κατανοητός με αυτόν τον τρόπο. Και ούτε και, κατα... Κατα... Και, δηλαδή. και ούτε και να καταλάβει ο σαραντάρις αυτό που... Θα έπρεπε να προσπαθεί ναι, ναι, ναι, να καταλάβει, ναι, ναι, ναι, αλλά ναι. σίγουρα τα παιδιά που είναι 20 δεν είναι υποχρεωμένα να καταλάβουν κάποιου σαραντάριδες. Να, ναι. να κάνουν relaids, δηλαδή με προβληματισμούς ξέρεις, πάνω, mm -hmm. των μεγαλύτερων ηλικιών. Οι μεγαλύτεροι έχουν την υποχρέωση, ναι. μάλλον. Ε, μια που ανέφερε και του χάσματο, θυμάμαι την πρώτη φορά που πρωτοάκουσα χάσμα ήταν από αυτή τη φοβερή συλλογή. Όλοι οι μόνοι μπροστά στον χρόνο με το παιδάκι Α, έξω παλιά. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ήταν ένα ειδή που το αγόρασα τυχαία, ναι, ναι. στο δισκάδικο. Εκεί είχε ένα κομμάτι που ήταν στο πρώτο μας demo, ναι, του 96. Ναι, πούμε, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και σκέφτομαι. Αυτό γιατί δεν γίνεται πια. Δηλαδή, compilation από άσχετα γκρουπ, ας πούμε, μεταξύ του. Ή συμβαίνει και το, το έχω πάρει εγώ πρέφα. Αυτό πάλι... είναι πάλι ναι. λόγω εποχή. Ναι. Ναι. Το ναι. να βγάλει ένα συντήμα μόνο ήταν αδιανόητο. Ναι. Ναι. Οπότε πρέπει να μαζευτούμε όλοι μαζί να βάλουμε λεφτά να το βγάλουμε. Δεν έχει και αυτό να κάνει, ή το πα πιο πολύ σαν ναι. κολεκτιβιστική ναι. άποψη. Δεν έχω. Δεν, ξέρω, δεν, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Αυτό ήταν εταιρεία, ήταν αυτό το συντήμα. Δεν το συγκεκριμένα εται... ήταν, ήταν, ήταν εταιρεία, αλλά ήταν μια. Λίγο παράξενη κατάσταση. Δηλαδή ήταν μια παρείσθηκη συλλογή που λειτουργεί ναι. τότε από το Studio Live. Ένα στον στο, Τσοπανά. Ναι. Ναι. Απλά αυτοί το είχαν δώσει σε εταιρεία να το κυκλοφορήσει. Okay. Δηλαδή είχαν κάνει όλη τη δουλειά που γίνεται σε αυτέ τι περιπτώσει. Μάζεψαν τις μπάντε, ηχογραφήθηκαν κάποια κομμάτια εκεί στο στούντιό τους και τελικά αποφάσισαν να το δώσουν να το κυκλοφορήσει σε μια εταιρεία που αυτό ήταν λίγο αλλοπρόσαλλο για okay. την εποχή. Συνήθω οι συλλογέ που έβγαιναν αυτόν τον τρόπο έμεναν και τέτοιε. Ναι. Ηταν δηλαδή, σπάνε να βγει κάτι και να κυκλοφορήσει τελικά από εταιρεία. Mm -hmm. Και δεν ξέρω και κατά πόσο ήταν. Δηλαδή, δεν έχω ξαναγνωρίσει άλλον που να μου για αυτή τη συλλογή. Την μου κάνει έχω δει. Την που... έχω γνήσια. <laughs> ναι. Γιατί μετά είχαμε μπει και σε άλλε. Και μάλιστα το. Το τραγούδι σα έδωσε τον τίτλο στη συλλογή. Ναι, το, τραγού, εντύπωση, το, δηλαδή. το τραγούδι είχε πει ο ήταν. Αυτό, ναι, ναι, ότι, ναι, δηλαδή, ναι, αυτό ναι. είναι συμπτωματικό. Δεν ναι, ναι, ναι, ναι. Απλά του άρεσε ο τίτλο. Mm -hmm. Ε, ναι. υπάρχει χώρος για τέτοια πράγματα μάλλον όχι πλέον οι ναι. συλλογές, συλλογές τώρα αλληλεγγύης που λέμε είναι άλλο κεφάλαιο να, έτσι, ναι. δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο να, ναι. που έχει μέσα 120 τραγούδια με σκοπό να μπει στον μπάντκαμ να την πάρεις να, ναι. δεν νομίζω ότι μιλάς για, όχι, για τέτοιο όχι, όχι. Ε, τελευταία που έχω στο μυαλό μου ήταν οι Σμιναλογκέι που κάνανε ένα heavy mm. rock πράγμα mm. κάπου mm. στο εσωτερικό ναι. Ναι. Ναι. Ναι. ναι, αυτό μου θυμίζει. Mm. Δεν ξέρω mm. έκτοτε αν έχει γίνει κάτι και δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Ναι. Βέβαια, ναι. να μην το έχουμε πάρει χαμπάρι είναι ναι. δύσκολο. Και το Patari δεν κάνει κάποιε τέτοιε καταστάσει. Όχι, Ή όχι σε σύνσου Δεν σαν νομίζω ότι είναι συλλογική. Όσο Patari Records, yeah. αυτή είναι η μπάντα. Πατάρι Records είναι για να λέμε τι είναι, δεν ξέρω. Είναι μια εταιρεία που έχουμε πολύ καλέ σχέσει, α πούμε και κάνω πολύ αξιόλογη δουλειά με νέα γκρουπ εδώ στην Αθήνα. Οκ. Okay. Με... Κοίματε σε γκάραζο, γύρω από τον ναι, ναι, γύρω σύμφω, από τον δεν μπορούσε να ναι. το κάνει κανείς. α ναι. ας πούμε, rock and Θυμάστε ονόματα που είναι στο roster. Η... Η... Η... Ναι. Οκ. Okay. Ε, τότε τσεκάρω, Ναι, παιδιά. πολύ καλή. Εγώ είχα την εντύπωση ότι έχω κάνει μια συλλογή που μπορώ να κάνω λάθος, το ξέρω. Όχι, μάλλον λάθος κάνω. Ωραία. Ε, να ακούσουμε λίγο ακόμα πεθαίνουν. Να ακούσουμε. Να ακούσουμε. Ναι. Να αλλάξεις παρόν. Να αλλάξεις παρόν. Να έρθουμε στο τώρα λοιπόν. Περνάει η ώρα, ήδη πλησιάζουμε τις ε, και μισή. Ξεχάστηκα εγώ, ούτε σποτάκια έβαλα, ούτε τίποτα, αλλά δεν πειράζει, εδώ η κουβέντα έχει ανάψει. Να καλησπερίσουμε και τον Φώτη, τη χαρά, τον Σπύρο και τον Τάνι που μας χαιρετήσαν εδώ στο chat και γράφουν καλά σχόλια για, το, για τα παιδιά εδώ, από τα Group. Ε, ακούσαμε «Πεθαίνουν στο τέλος, να αλλάξεις ε, παρών». Ε, λίγες κουβέντες εδώ εκτός αέρα για τη συναυλία του σπαντογεννιά του Χάους, δεν έχει και πολύ σημασία. Ε, από live που έχετε δώσει είτε στις παρούσες ε, μπάντες σα, είτε όπου έχετε προϋπάρξει. Υπάρχει έτσι μία που να έχει ο καθένας σας στην καρδιά και να λέτε «ποποέζησα αυτό το πράγμα, ήταν φοβερό ας πούμε». Ε, ξέρω εγώ από πλευρά ανατριχίλα, από παλμού του κόσμου, από συνθήκε, από κακουχίε, οτιδήποτε. Δίνω, Εντάξει, τε, σίγουρα το πρώτο που έρχεται στο μυαλό είναι το πρώτο live που έκανα. Το παρθενικό, Όχι το πρώτο τώρα μαθητικό. Ναι. Ε, είχαμε μια μπάντα του Σάκραμ, παίζαμε death metal. Ήμασταν κλεισμένοι 8 χρόνια μέσα στο στούντο και αποφασίσαμε να κάνουμε live. Είχα βγάλει και ένα demo το οποίο έχει πάει τρομερά καλά. Μεγάλη Τιξανδικά... μπάντα, λοιπόν. Ήτανε, <χει> ε, τι να σου πω το αν 400 άτομα wow. Και με θυμάμαι <χει> πραγματικά <χει> να κοιτάω τη σκηνή πριν βγούμε λε και πάω να παίξω ξύλο Να Δεν μεξύ κάτι εκεί, τα παίζαμε μόνο εμείς και είχαμε να παίξουμε πέντε κομμάτια ευτυχώ Γιατί στο πρώτο κομμάτι είχα τσί τόσο πολύ, <χει> δε, δεν έβγαζα έκτο κομμάτι με τίποτα το ε, Αυτό θυμάμαι πολύ έντονα Και με τα γόρια Με τα γόρια... Την πρώτη φορά στη Βέρεια, θα πω που είχαμε πολύ θερμή υποδοχή και δεν το περιμένουμε. Δεν το, το περίμενα. Δεν πω, είχαμε να. κανέναν άνθρωπο εκεί που να ξέρουμε και να πούμε να. ότι. Και άρχισα να παίζουμε και λέμε: Οχ, τι φάση. Τι έγινε εδώ. Ναι. Ε... Αυτά. Βασίλη. Είναι πολλέ μαζεμένε τώρα. Το πρώτο μου έρχεται στο μυαλό μου με την παλιά μου μπάντα. Είχαμε κάνει ας πούμε, ένα σολταίρο μετά από πολλέ περιοδίε Ευρώπη και Αμερική να. και Ισραήλ και ξέρω Και ήταν η παλιά μπάντα. Despite everything. Α, okay. Είχαμε μετά από πολύ πολύ σκάψιμο και ταξίδι και χιλιόμετρα και τέτοια, είχαμε φτάσει στο επίπεδο να κάνουμε sold out, ας πούμε, στον Κράτς στην Αυστρία να μαζί ναι. 250 αρι. Πολύ σημαντικό milestone για μένα ήταν μια παρασκευή φυσικά ναι. για τον Κράτς. Αυτό σαν milestone, αλλά μπορώ να πω ότι για τα τορινά κάπως όσο γερνάω, συγκινούμαι πιο έντονα από ότι τότε. Ναι. Δηλαδή νιώθω ότι η αδρεναλίνη τότε υπερίσχει, ενώ τώρα υπάρχει μια ψυχερμία, μια αρυμότητα. Προλαβαίνω μέσα στο live να αναγνωρίσω, αυτός με κοιτάει, αυτός τραγούδισε ένα στίχο και κάπως αυτά με χτυπάνε λίγο πιο συναισθηματικά. Χτυπάνε χορδία α πούμε. Αυτό. Ναι Μπορεί να είναι βέβαια και τα γυρατιά, έτσι. Ναι. <laughs> δεν το βγάζω από την εξίσωση. Γιώργο. Εγώ είναι λίγα τα live που δεν θυμάμαι. Οκ. Okay, okay. δηλαδή, Θε, θεωρώ ευλογία τι πούμε, τις συναυλίες που έχω παίξει στη χώρα μου. Και θυμάμαι πάρα πολλές από αυτές με πολύ... αγαπημένοι. αγάπη, ναι, ναι. Ναι. Και τώρα με τους πεθαίνουν, δηλαδή, και παλιότερα είχαμε κάνει καταπληκτικές συναυλίες με τους χάσμα ε, συγκλονιστικά βράδια και τώρα που ξεκινήσαμε και παίζουμε με τους πεθαίνουν, κάθε live για μένα είναι, ας πούμε... Δηλαδή, νιώθω που το ζω ξανά, α πούμε. Mm. Δεν δηλαδή μπορούσα να ξεχωρίσω κάτι. Ναι. Μάλλον ίσω και να μπορούσα να το σκεφτόμουν πάρα πολύ, αλλά ειλικρινά δεν. Εγώ χάσμα θα ξεχωρίσω ένα στην καλών τεχνών. Μπει fest ή κάτι τέτοιο. Εί είσαι παλιό, πολύ <laughs> παλιό. Είμαι, ρευτής, είμαι, μάμη, είμαι. είμαι, είμαι. Δηλαδή και και με έστρωξε φίλου μου κατά λάθο. Ναι. Έπεσα, σφάχτηκα στην στη πλάτη. Ναι. Ήρθε άλλος φίλος να τσαμπουκαλευτεί, ποιος σε έριξε, μα λέω εδώ, εδώ, παρέα είμαστε. Να σου πω για αυτό το live. Γιατί Και είναι... με πόνο, ας πούμε, κοίτατα, χάσμα. Α αυτό ήταν live κομβικό για τους χάσμα. Μαι. Ήταν το πρώτο live, καταρχάς είναι το 2003 αυτό που λες. Έτσι. Ήταν το πρώτο live που είχαμε, ας πούμε, θεαματικά περισσότερο κόσμο μπροστά μας. Ναι. Δηλαδή, ήταν... Και, και μάλλον αυτό αφορούσε τελικά όλη τη φάση, όχι μόνο εμάς, mm -hmm. αλλά είχε αποτυπωθεί και το βράδυ μία αλλαγή στη δυναμική, ε, τι να από τον punk rock group σε μια γενικότητα, σε μια γενικότητα εκείνη την περίοδο. Αλλά ήταν πραγματικά συναυλία που από τα 300 άτομα, που γίνανε 1500. Εκτηνάθηκε, ναι. Και ήταν σε, σε, σε ένα live, ήταν ναι, αυτό. ναι, ναι. Φο... Θυμάμαι... Ας πούμε αν το σκεφτόμουν έτσι πολύ πριν που μπορεί να, να θυμόμουν αυτό. Ναι. Κατάλαστην. Δηλαδή όταν το είπες αμέσως ναι. Ναι, είναι Ψακ. σημαντικό. Είμαστε και κάποιες ηλικίε. Ναι, προφανώς. <laughs> Θυμάσαι παλιά πράγματα. <laughs> πράγματα. <laughs> ε, προβοκατόρικη ερώτηση, έτσι πολύ από περιοδικά βγαλμένη, αλλά την έχω κλέψει γιατί μου αρέσει. Ε, ποια θα ήταν για τον καθένα σας η dream banda, ας πούμε. Δηλαδή... Φαίνεται όποιον θέλετε, ας το περιορίσουμε από Έλληνες μουσικούς και καλλιτέχνες, πεθαμένους ζωντανού δεν έχει σημασία, και φτιάχνετε ο καθένα σας το αγαπημένο σας dream banda. που προφανώς είστε και εσείς μέσα. Είναι πολύ metal ερώτηση. Είναι, είναι. Το ξέρω γιατί διάβαζα metal hammer μικρός και καρφώθηκα. Ποιου Ποιους θα βάλετε. Καταρχά, εγώ δεν θα έπαιζα. Okay. <laughs> θα έβλε... <laughs> θα έβλεπε <laughs> την dream ναι, πάντα. Θα ναι, θα έβλεπε. Βεβαίω ναι, ναι. <laughs> <laughs> και εγώ θα του έκανα, α πούμε. Τι ήχο. Κάποιοι μπορεί να ήταν. Δεν θέλει σκέψη πολύ. Δεν μπορώ να το πω σε πλαίσιο dream, αλλά θα ήθελα να, να μπορούσα να, να κάνω μια οντισιόν, α πούμε, τι τρύπε να τι άκουγα με έναν άλλο τραγουδιστή. Εξίσου όμω καλό τυχουργό. Ωραίο. Θα ήθελα να είχα ακούσει τρύπε ναι. με κάποιον άλλον. Ωραίο. Ωραίο. Ενώ α πούμε τα κρίνα δεν θα ήθελα να αλλάξω κάτι. Τίποτα, απολύτω. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Ούτε ο, όχι ότι ο του τον χαλάει, θέλω να τον αλλάξω. Ναι. Απλά είναι ε, πολύ ιδιαίτερο και χαρακτηριστικός και θα ήθελα να το ακούσει Μου αλλιώ. Που στάρισε το άκουσε σε με πώ είναι η ναι. άλλη μεριά. Θα δεν... γίνει επανάσταση στην Ελλάδα αν πει κάναν τέτοια κίνηση και βγάζανε. Φαντάζεσαι, άλλα τραγουδιστή. Δεν ξέρω, τε... δεν θα μάθω ποτέ. Απλά είναι, ε, τε... Αυτά είναι ωραία Θέλω να πω αυτό που είπε πούμε, Στου το Σάμπαθ του είχαν δεχτεί με άλλο τραγουδιστή. <χαιρνίδι> <χαιρνίδι> νομίζω ότι στην Ελλάδα δεν θα δεχόταν ποτέ κανεί κάτι τέτοιο. Κανένα. Και νομίζω ότι ο Αγγελάκα, η εκφορά η τραγουδιστική του, που δεν είναι τραγούδισμα, είναι αυτό που είναι. Ε, άνοιξε, πώς το λέτε, το κομπιάραν άπειρη, δηλαδή... Το λες, προσπάθησα, δεν το πέτυχε, ναι. αλλά πολλά πολλά 90s group και early zeros τραγουδούσαν με αυτόν τον τρόπο τον γελάκα, και με τα σφυρίγματα και τα σς, και, και το αυτό το... Ήτανε πολύ πειρασμένοι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, αν δεν έχετε dream banta, ε, group που θα θέλατε πολύ να τους ανοίγατε ας πούμε, αυτή δεν είναι τόσο μεταλάδικη ερώτηση. Ελληνικά, ναι, ναι, ναι. ή και ξένα, δεν ξέρω. Τις επιρροέ σα ψάχνω να βρω, αυτό θέλω, α. εκεί θέλω να καταλήξω. Εγώ ναι. ξέρω το κραταλία <σχει> πάντα. <σχει> πιστεύω. Ναι, ναι, σίγουρα <σχει> το ξέρει. <σχει> το θέμα είναι ότι ε, αυτό που λε τώρα να του ανοίγατε δεν είναι ποτέ ακριβώ αυτό που φαντάζεσαι. Γιατί είχα την τύχη φέτο να παίξουμε με το social. <σχει> ναι. social τη τώρα. Μπράβο, στο Rockwave. Είναι στο μυαλό σου. Μυθικό. Κατάλαβε, α πούμε. Ε, στην πραγματικότητα δεν είναι ακριβώ έτσι τα πράγματα. Λόγω μεσημεριού όμως για το Rockweb. Θα... Δεν θα μπορούσε να είναι ναι. κάποιο αλλιώς. Ναι. Δεν θα έπρετε, μπορούσε. Ναι. Οι ναι. ναι. ναι. ναι. θα... ναι. θα... ναι. παιδί μου, αν γινόταν σε ένα κλειστό χώρο, αντίστοιχα και παίζαν μόνο δύο μπάντες, mm -hmm. line, mm -hmm. στο πρώτο θα μιλούσαμε για κάποια, άλλα ναι. κάποια άλλη συνθήκη. Ναι. Αλλά το φεστιβαλικό πλαίσιο είναι πιο πολύπλοκο. Ναι. Τους γνωρίσατε, του social τουλάχιστον. Όχι. Φω δεν υπήρχε κοινό καμαρίνι κάτι τίποτα. Όχι, όχι, όχι φύγατε. Παίξατε κάτι εσχυρό... Ναι. Και έπαιξε και θερμοπληξία, να φανταστώ, λόγω ε, ώρα. τα στις... καταφέραμε. Δεν πέσαμε κάτω. Okay. αλλά ήταν Ναι, ναι. Είδα από φίλου βίντεο stories, α πούμε, και πρέπει να ήταν. Ε... Εγώ Α πούμε, ναι. επειδή ήμουν ναι. εκεί πέρα και το είδα. Ναι. Εγώ. Εντάξει, έχει σε αυτό που λέει με το φεστιβάλικό τρόπο. Ναι. Α, εγώ, α πούμε, που ήμουν ακροατή μου δηλαδή. Α πούμε, φιλικά προσκημένοι. Δια... Ναι. Αλλά και χώροι από αυτό, εγώ θα, θα είχα θεωρήσει τρομερά λειτουργικό να παίζανε κοντά στου ναι. άλλου. Ναι. Δεν, δε, δεν δέχομαι τόσο εύκολα δηλαδή, αυτό τον τρόπο. Νομίζω ότι έκανε. Κακ... μάλλον ότι δεν ήταν τόσο λειτουργικό. Το συγχρότησμα, δηλαδή. ας πούμε. Ναι ναι. ναι, ναι. Δηλαδή, σίγουρα πιστεύω ότι θα ήταν πιο ε, rock and roll. Αν τι άλλο το gig, και ναι. πιο κοντά στου. Ακόμα και στους ίδιους του social distors, αν έπαιζαν κοντά, ναι. Εγώ έτσι είχα νιώσει, τώρα βέβαια δεν είμαι και αντικειμενικός. Εσύ έχει γκρουπ που θα γούσταρες πολύ να παίξεις, να μοιραστείς στο σανίδι που λένε. Έχω, ναι. Και πάλι πρέπει να σκεφτώ. Νομίζω ότι τους πεθαίνουν ότι θα θέλαμε να παίξουμε τους κουρίες τα γεστόνια. Έλα ρε, μου το βάλετε και εγώ το βάλετε. Τους έχουμε ακούσει πάρα πολύ, εντάξει μα αρέσουν οι και Έτσι. το κάνουμε και τώρα είμαστε στο studio και αυτά και λέει, όχι βέβαια ότι ταιριάζουν τε, τα στήλα. Ναι. Αλλά... Αν μας ακούει άνθρωπο από το Release Festival, <laughs> το EJECT, ποιο θα τους φέρει. <laughs> Νομίζω μετά ότι μετά αυτά θα τους φέρουν και θα να. τα βρίσκουμε μετά. Ας τους φέρουν <laughs> απάντηση <laughs> <laughs> έχω Είχα δει τους Queen's στο Φάλληρο, πότε ήταν, Τάκ Βοντό. Στο Φάλαιος, τελευταία φορά, και ναι. Και πάει. άνευ Τελευταία 20 λεπτά και είμαι έτσι, α πούμε, ξενερωμένος και τελειώνει το σέτου και έχει την πακέτα η πτάμινη. Oh, και προσδιορίζεται παντού, εντάξει. Το συγγνώμη του Θεού, α πούμε, που έχασα το υπόλοιπο σέτ, ξέρω. Κάτι, κάτι έμεινε. Δεν δηλαδή δηλαδή, να... είχα πάει σε αυτό το live, δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Δούλευε, φαντάζομαι, κάπου. Όχι. όχι, όχι, όχι. Α, κάτι άλλο απλά δεν ναι. Προσπαθώ να βρω τώρα στο Google πότε ήταν το Rockwave που είχε φέρει η Πρέπει να ήταν αυτός τον 98, 99, αυτό στον Άγιο Κοσμά. 1998 ή 1999, νομίζω. Ωραία, εγώ ναι. είδα εκεί η Κοστοδοστόνη. Οκ, πολύ καλά. 17 χρονών. Ναι. Τέλειο. Όχι, δεν. Ναι. Τι κάνουν αυτοί με τα καπέλα. Τι γίνεται. Οι Πρότιτζης πότε θα βγουν. Φοβερό. Δεν ήταν τόσο μεγάλη μπάντα τότε, αυτοί Και ότι κάποιοι... Αυτό εννοείσαι. Όχι απλά του είδαμε, δεν καταλάβει δεν καταλαβαστεί... τι συνέβαινε. Δεν, δεν... δεν... δεν, δεν, δεν, δεν έδωσε βασικά. Δεν έδωσες Να, ναι, ναι. Όσο ότι... να φανταστώ ότι κάποια χρόνια μετά από αυτό θα λέω, μ, μ, μάλλον πρέπει να ταξιδέψω το εξωτερικό. Ναι, ναι τρομερό. Ναι, ναι, ναι, ναι. Σκέψω ότι κάποιοι έχουν δει το System of Down έτσι και πετάγανε μπουκάλια. Ε, και ναι. έλεγαν ότι. Ναι ναι ναι. ναι, ναι, ναι, Θέλουμε του Layer τώρα α πούμε. Εγώ όταν σκέφτομαι δεν κατάλαβα τίποτα. Δηλαδή είδα αυτό το support group. Ναι. Ναι. Και μετά θυμάμαι ότι το λέω στου φίλου μου ότι. Φύγανε και αυτοί το System of Down, δεν κατάλαβα κάτι. Περίεργοι τύπη, Καλά παιδιά. Στην δεν μ' άρεσαν και τόσο. Και μετά έγινε ο Χαμό. Ναι. Πάμε να ακούσουμε λίγο κροταλία ακόμα και θα ακούσουμε το μόνιμο του δίσκου. «Τελευταίος άνθρωπος στη Γη. Ο τελευταίος άνθρωπος στη γη ε, πέρασε η πανδημία και δεν είναι κανείς από εμά ο τελευταίος άνθρωπος στη γη. Τι καλά. Επίσης, ε, το ξαναλέμε, δεν έχουν νεκροταλίες ε, κληρονομικό χάρισμα, προφητικές ικανότητες και όλα αυτά. Και μακριά από εμά η δυστοπία. Στου καθενός το συγκρότημα, ε, ποια είναι η διαδικασία σύνθεσης των κομματιών. Υπάρχει κάποιο που φαίνει του στίχους στο τραπέζι και τσουκου -τσουκου μουσικά. Υπάρχει κάποιο που φέρνει τα Πάλι διλήμματα βάζω. Γιατί το κάνω αυτό, δεν ξέρω. <laughs> Πείτε μου πώ γράφετε τα τραγούδια. Δίνω. Του τύπου πάντα του γράφει ο Σόκο. Mm -hmm. ε, δεν έχουμε δοκιμάσει να σπουδαλθεί. Όχι ναι. να γράφει ο Να βάζει την αγκελάκα. Ναι, να βάζει την αγκελάκα. Ε, πιο παλιά τα έφερε τελείω. Έφερε ένα κομμάτι, αυτό είναι. Ναι. Ε, τώρα σιγά σιγά, ξέρει, φέρνει τη βασική του ιδέα. Τι παίζουμε λίγο στο στούντιο. Κοιτάει και ο καθένα πάνω κάτω τι μπορεί να, να βάλει έτσι αυθόρμητα βάσει τη προσωπικό του, κτλ. Και, και το γυρνάει σπίτι, το ξαναφέρει λίγο αλλιώ. Και υπάρχει μια διαδικασία που το κομμάτι μεταλλάσσεται για ένα διάστημα, μέχρι που σε φάση λέμε Απ' να το αυτό είναι. Εδώ είμαστε. Και το κρατάμε. Ναι. Βασίλη. Ε, Εμεί τα δουλεύουμε συνήθω στο σπίτι. Ο καθένα στον υπολογιστή φτιάχνει μια προπαραγωγή και θάρεσμε μπα στο σε μια βασική μορφή τα βρίσκουμε με τα ορχιστρικά στο στούντιο την τελική τους μορφή και μετά γράφουμε τους στοίχους και μελωδία φωνής συνήθως από πάνω. Να. Ενώ υπάρχει και μια άλλη songwriting σχολή πούμε, που σου λέει γράφω το στοίχο και κάνω μετά μελλοντικά. Κομπόνω τα υπόλοιπα, ναι. Είναι ένα πράγμα που δεν δουλεύει στη δική μου ιδιοσυγκρασία <laughs> με τίματα μας, Δεν δε το μπορούμε. Στίγου γράφεται από κοινού, δηλαδή. Γράφουμε ψιλοβαρέα. Ναι, ναι, ναι. ναι. δηλαδή θα έρθουν κάποια πράγματα που ακού αυθόρμητα πάνω σε μια μελωδία που γράφει, αλλά η τελική το στρογγύλεμα θα γίνει από όλου. Οκ. Okay. Όλοι μαζί. Αχ. Ε, Εμεί του πεθαίνουν, γράφουμε μουσική όλοι μαζί. Mm -hmm. Του στίγου του γράφω εγώ. Ναι. Ε, δεν ξέρω πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτό στο μέλλον. Ναι. Γενικώ έχουμε μια δεξαμενή από υλικό που παίζουμε τζαμάροντας και μετά κάποια από αυτά οργανώνονται σε, κομμάτι, ναι. σε κομμάτια και γράφονται κάποιοι στίχοι και έτσι έχουν γίνει μέχρι τώρα τα κομμάτια. Στα ένδοξα και νοσταλγικά 90s ένα γκρουπ θα πήγαινε σε ένα προβάδικο και μετά... Δεν ξέρω αν είχε τα λεφτά και αν είχε και τα κονέ θα πήγαινε σε κάποια εταιρεία να ηχογραφήσει σε στούντιο ηχογραφάδικο. Τώρα τα πράγματα όσο ξέρω έχουν αλλάξει πολύ και με σχετικά μικρό μπάτζετ ο καθένας μπορεί να φτιάξει ένα δικό του ας πούμε home studio. Τα δικά σας τα άλμπουμ έχουν γραφτεί από σας, τα δεμή, τα δώσατε έξω... Δίνο. Ε, εμάς ε, μισό μισό. Ε, το πρώτο είναι να το πούμε έτσι, ναι. ε, κάποια άλλα είναι μισά μισά, το τελευταίο που τώρα θα κυκλοφορήσει, ε, είναι όλο στο δικό μας στούντιο με εξοπλισμό όχι τόσο επαγγελματικό, αλλά με ναι. πάρα πολλές ώρες δουλειάς που πάνω κάτω, θέλω να πιστεύω ότι θα το ισοφαρίσει όσον αφορά το αποτέλεσμα. Mm -hmm. Και το... ξέρει, και πολλές φορές είναι μια παγίδα, θέλεις πάω σε ένα καλό στούντιο. Ε, αλλά έχω χίλια ευρώ, ναι. οπότε ξέρεις τι να σου κάνει ο άνθρωπος στο 2 μετά με χίλια ευρώ. Ότι οπότε... υπάρχει έκπτωση στην ποιότητα ας πούμε. Ναι, ναι. που εξορισμού. δεν γίνεται αυτό που ζητάς να το κάνει κάποιο ναι. σε τόσο μικροχρονικό διάστημα, οπότε είπαμε να το δοκιμάσουμε έτσι και νομίζω ότι μας πέτυχε. Εμείς έχουμε την ευχή και την κατάρα να τα γράφουμε μόνοι μας, ανά και η δουλειά μου ναι. δηλαδή, ναι. ανά και το κάνουμε μόνοι μας. Οπότε υπάρχει ε, κάποιο σπίτι, ας πούμε... Όχι σπίτι. Όχι. Έχουμε με το Γιώργο στούντιο. Να. Και... Είμαστε συνεργάτε σε έναν στούντιο γραφή. Συνεργάτες σε στούντιο γραφή, εκεί γεννηθήκανε, μέσα okay, στο στούντιό okay. στο μας. Δηλαδή, το παλιότερο. Το ποιο, μόνο ε, μείον, το ηχοβρύχιο. Το, okay. ε, το μόνο μείον σε αυτή τη συνθήκη είναι ότι καίγεσαι με τα τραγούδια που γράφει. Δηλαδή, καλείσαι να τα γράψεις, να τα... <ΠΣ> ε, να τα... Όχι, όχι στο Master. Απλά να το συνθέσει, να το γράψει, να το εγχειριστρώσει, να το κάνει, να γράψει τίποτα να κάνει. Μετά καλεί να το εχογραφήσει και καλεί και να το μιξάρεις. Και κάπου. ξέρει. Ναι, εκνευρίζεσαι. Ναι, εκνευρίζεσαι και, και με το. Νησάφια, α πια με το υλικό. Παραμένει όμω και σε ένα βάθο παραγωγή που αυτό που λέω είναι ότι πούμε, ε, αν πήγαινε κάπου να πληρώσει τα χρήματα, δε, θα έπρεπε να έχει πολλά χρήματα για να μπει σε αυτό το βάθο παραγωγή. Ναι. Δηλαδή, αυτοί οι δίσκοι και το Γκρουταλαέα και οι δικοί μα που του έχουμε ζήσει μέσα στο στούντιο να φτιάχνονται, έχουν γραφτεί, έχουν σβηστεί, έχουν ξαναγραφτεί, έχουν δοκιμαστεί πράγματα, πράγματα που σε ένα στούντιο δεν θα είχε α πούμε την ευχαίρεια να κάνει. Πρέπει να πάει πολύ έτοιμη μια μπάντα να αποτυπώσει ναι, δε, δε. το ένα momentum. και οι ώρε που έχει φάει πάνω στο υλικό. Που... Ναι. Οι ώρες είναι άπειρε δηλαδή ναι. που έχουν ξοδεύσει τα δύο γκρουπ αυτά για. Επειδή ήταν ο χώρο μα, ήταν το στούντιό mm -hmm. μα. Πού είναι αυτό το στούντιο, εντάξει, πρώτη φορά το ακούω. Είναι. είναι. Αυτό μόνο ε... ηχογραφάδικο. Ναι, δεν είναι, προ... δεν είναι ειδικό, για πρόβες. Ναι, στο Οκ, οκ. Και τώρα φτιάχνουμε ένα άλλο, βέβαια, δεν είμαστε πια εκεί. Ναι. Αλλά πέρασαμε μια δεκαετία σχεδόν εκεί πέρα. Πάντε, δηλαδή αυτέ γεννήθηκαν και οι δύο εκεί μέσα. Ναι. Και πεθαίνουν και οι κροταλίες. Ναι, ναι, ναι, ναι. Okay, Πρώτα okay. οι κροταλίες και μετά από ναι. λίγα χρόνια κι εμεί. Ναι. Εμ. Να δω λίγο σημειώσει μου. <laughs> Κάποια πρακτικά πράγματα για την Παρασκευή: εισιτήρια υπάρχουν. Υπάρχουν εισιτήρια, ναι. ναι. Ε, υπάρχουν σε προπόληση ηλεκτρονική στο mm -hmm. βήμα και. και θα έχει και στην είσοδο. Θα έχει και στην είσοδο, και υπάρχουν και σε δύο σημεία. Αυτή τη στιγμή, ναι. Αυτή τη, ναι. τη στιγμή στο Bantuθ στο Ψηρή. και στο Ritmin Recoord στην Εμμάνουλη Μπενάκη. Σε φυσική μορφή. Ναι. Και θα υπάρχουν και στην πόρτα. Το Viva δεν μπορούμε mm -hmm. να το ανταλλάξουμε με, με την πόρτα, δεν το... Σε hard copy, ναι. δεν ξέρω... Δεν γίνεται, μάλλον. Έχω βίβα, yeah. δεν που πουθενά. Όχι, εντάξει, δεν πειράζει. Oh, δεν <laughs> ξέρω. Ναι, ναι, okay. <laughs> ε, το line-up είναι αυτό της αφίσας, τέλος πάντων. Αυτό είναι. Η ναι, σειρά, ναι ναι ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Η οποία φα, φαντάζομαι αποφασίστηκε φιλικά, ας πούμε, δεν είναι wow, θέμα... Ναι. Ναι. Ναι. <laughs> Γιατί είδα και κάποιον που λέει Όχι, έπρεπε να παίζανε οι τέτοιοι. Πεθαίνουν στο τέλο. Νομίζω από εκεί γιατί να πεθαίνουν. Όχι, εντάξει. Και ούτε θα έχετε α πούμε αυτό που κάνουν στα άλλα live του Τελυβουργιά. Έλα πάνω, Βασίλη. Θα πει μαζί μα ο Βασίλη ένα κομμάτι. Μπορεί να φέρει ένα από τι εκπλέσει. Το πέτυχα. ο Τελυβουργιά. Η ε, Απλά ένα καλό θα ήταν, ας ναι. πούμε, όσοι ενδιαφέρονται θα ήταν ωραία να, να, να έρθουν και για τα τρία γκρουπ, δηλαδή ναι, να μην ναι, δούμε, ναι, ναι. επειδή συχνά βλέπουμε στα Είναι λίγο άχαρο αλλά... αυτό. Ε, λίγο Είναι λίγο άχαρο, εντάξει, το έχουν ναι. ζήσει περισσότερα. Ναι, ναι. ναι. Ε, γενικά και όταν περνάει η ώρα λογικά μαζεύεται και γίνεται παντού αυτό, χημόσινα βλέπεις. Ναι. Νομίζω αυτό έχει να κάνει όμω και ότι δεν τηρούνται σχεδόν ποτέ τα ωράρια στα λαϊβάδικα. Δηλαδή, ας πούμε, το αν είναι παραιμιώδηση η καθυστέρησή του, α πούμε. Οπότε, άμα έχει πάει και. Ε, τα πάει δύο... χρόνια. Δυόμιση ώρα και έχει κλατάρει, α πούμε. λε, εντάξει, φεύγω. Ξέρω, εγώ. Κουράστηκα, λέω εγώ τώρα. Ναι, δεν ξέρω. Νομίζω πιο, πα... ναι. πιο, παλιο... ναι, πιο ναι. παλιά εικόνα μου φαίνεται. Τώρα τελευταία χρόνια ναι. έχει τηρούνται. Ε? Νομίζω είναι να. πιο καλά έτσι να. ναι. Στο μισάρο, Μαξ, αν. Μπορεί και στην ναι. ώρα τους, πολύ πολλές φορές να, Καλά ναι. παλιά έτσι. Γινόντουσαν... Τραγικό, τραγικό Και λες εντάξει φίλε Και σε μεγάλες συναυλές να, ναι. Και στα να, ναι. κλαμπάκια, να, ναι. κλαμπάκια. Να, ναι. Θέλω να πω σε, σε στάδια Καλά θυμάμαι φίλοι μου που έτσι δεν έχει πολύ αίσθηση Με το χώρο Στο Μηχανουργείο live Γκάτς πάει η Ερσόταμα Τους ξέρετε Βέβαια και μου λέει: Έχω έρθει για αυτού, για αυτού yeah, μόνο και ξέρω εγώ. Για Ναι. <laughs> και μου λέει: Εγώ μένω χαϊδάκι και πώ θα γυρίσω και αυτό. Και... Με, το πρωτο, με το πρώτο. Με το πρώτο, <laughs> πρώτο <laughs> ναι, ναι. ναι, <laughs> ναι, ναι. Περίμενε ότι θα ό,τι έλεγε αφήσα, 9,5 ξέρω εγώ. Yeah, ναι, και εντάξει. νομίζω βγήκανε 12 παρά, κάτι τέτοιο ξέρω. Εντάξει, ήταν βέβαια, αυτά τα live που είναι σε χώρου. Ε, ε, έχουν ναι. και. Είναι πιο δικαιολογημένα. Είναι πράγματα που είναι self-organized, έχουν προβλήματα. Ισχύει. Εντάξει, σε μέρη πιο πούμε. Δεν ξέρω ποιο ναι. επίσημα, να, ναι. καλό είναι να μην υπάρχει αυτό. Πλησιάζουμε προς το τέλος. Ε, προσπαθώ να σκεφτώ αν έχω παίξει από τον ίδιο αριθμό κομματιών. Ε, να ακούσουμε πάλι αγόρια στον ήλιο. Νομίζω ξεκινήσαμε και με αγόρια. Ναι. ναι. Τέλος πάντων και μετά θα πούμε τα, τα τελευταία για καλή Θα ακούσουμε Ντίνο. Στρε, το οποίο είναι και το τελευταίο single που κυκλοφορήσαμε, και θα υπάρχει και στο δίσκο που θα κυκλοφορήσει στο μέλλον. Σούπερ. Σαν μια ανάμεση που έχω απογραφεί αντελετών. Σαν μια ανάμεση που έχω απομέναν στη σειρά των ζώων. Με βλέμμα μπου, στα προθήρα του κρότου. Σκαλίζοντα τη λύσα του κρανίου μου. Ελπίζοντα τη δόξα του ιού μου. Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές, άλλο ένα κλισέ, έχω, τα έχω τσακίσει σήμερα. Ε, μας άφησε το ποντίκι του σταθμού προσωρινά. Εδώ έχουμε δύο ηχολήπτες που κοιτάζουν το θέμα. Αλλά κανένα κομπιουτερά. <laughs> Αλλά κανέναν κομπιουτερά. <laughs> Οπότε δεν ξέρω, ε, αν δεν επανέλθει μπορεί... Δεν ξέρετε πώς το έκανες πριν. Ε, από κάτω. <laughs> Το battery compartment, ναι, το, το, το, το, το, το Την μπαταρία. Ναι, έχουμε δύο φρέσκες. Τέλεια. Να δούμε είναι. τι θα γίνει. Το live λοιπόν τι ώρα αρχίζει. <laughs> Ευχάριστη αλλαγής. Σε 9. Σε 9. Θα... θα τηρηθεί. Θα τηρηθεί, ναι. ναι. Και στο χώρο του live, εκτός από τις μπάντες, θα έχετε και μερτς από όλους και τους τρεις. Θα υπάρχει μερτς από όλα τα group. Ναι. Ότι ναι. υλικό έχει κάθε μια μπάντα θα είναι εκεί. Βινιλιάκια και μπλούζες, Φιλίδι, φαντάζομαι. Βινιλιάκια και άλλο. Έχουμε ποντική. Ε, όχι πάλι. Όχι. Έλα μόνο και αυτές. Να, αυτό πάντως ανάβει. ανάβει το πράσινο ναι. πάνω. Λοιπόν, δεν έχει την τριγητράγκα εδώ. Θα τελείωσες χωρίς μουσική, Κώστα, μου φαίνεται. Ναι, ναι. Όπως δείχνουν τα πράγματα. Λοιπόν, θα ήταν πολύ ωραία να σας άφηνα με κάποιο κομμάτι των παιδιών, για να υπά Ακριβή ε, αντιπροσώπευση από τι ε, μπάντε. Αλλά δυστυχώ δεν μπορεί να γίνει αυτό χωρί. Να ακούσω τα υπόλοιπα μέχρι την Παρασκευή. χωρί ποντίκι. Ε, παιδιά, θέλω να σα ευχαριστήσω πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ. Ε, να ε, ευχαριστούμε ευχαριστούμε για δε. την πρόσκληση. Ε, ευχαριστώ και του ακροατέ που γράψαν ό,τι γράψαν στο chat. Και έχει ηχογραφηθεί και αυτή η κουμπί. Οπότε, μόλι βρω άκρη πώ λειτουργούν τα Spotify και αυτά του διαβόλου, θα την ανεβάσω κάποια στιγμή. Αν σας κέρδισε η μουσική των παιδιών μπορείτε να πάτε να χτυπήσετε στη και να βρεθείτε μαζί με όλους εμάς την Παρασκευή στο Κίταρο. Ευχαριστώ πολύ Εμείς. και Εμείς. καλό βράδυ. Εμείς. Και τώρα θα κάνετε λίγη υπομονή για τη ροή του σταθμού μέχρι να βρούμε τι θα κάνουμε εδώ πέρα. Λίγη σιωπή. Καλό βράδυ.